Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε. RTF με 90,6 εκπομπή ΑΕ. Ω τι 2.30 θα είμαστε μαζί σήμερα, 21 Δεκεμβρίου του 2012. Με ρωτάτε αν είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι σίγουρη ότι σίγουρα θα είμαστε στι 2.30 εδώ. Δεν θέλω χαμόγελο στο στούντιο. Ε, το λέω αυτό επειδή με πληροφόρησαν ότι ο χρόνο μα είναι, λέει, για 5-10 λεπτά ακόμα. Κάτι τέτοιο. 8... Ναι, τέλο πάντων, σύμφωνα με όλου αυτού του. Ε τσαρλατάνους που κυκλοφορούν στον κόσμο και θεωρούν ότι σήμερα είναι το τέλο μα, μα έχουν δώσει και χρονοδιάγραμμα. Εμεί όμω φυσικά και δεν μα άμε. Και νομίζω ότι πρέπει να το γυρίσουμε, διότι α μην ξεχνάμε ότι κάθε τέλο είναι μια νέα αρχή. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό θα θέλω να μου στείλετε μηνύματα σήμερα, να μα στείλετε μηνύματα για τη νέα αρχή. Εάν υποθέσουμε, εάν θεωρήσουμε, εάν αποφασίσουμε καλύτερα, ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα, που θέλουμε να ζήσουμε ε, με όλα αυτά που μας έχουν φορτώσει τα τελευταία χρόνια... με όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια... Έτσι, και θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή από αύριο... τότε για στείλτε μας μηνύματα πώς θέλετε να είναι αυτή η νέα αρχή... εννοείται με εσάς πρωταγωνιστές έτσι, που θα είστε και πώ θα βράσετε σε αυτή τη νέα αρχή. Λοιπόν, στο 543 επάν επαμ και το μήνυμά σα. Ή στο email τη εκπομπής, εκπομπή αε, παπάκι, gmail.com. Και σήμερα ε, μέσω της ιστοσελίδας εκπομπή αε.gr ε, δεν μπορείτε να ακούσετε απευθείας ή απευθείας μετάδοση την εκπομπή, λόγω που σας έχω πει τον, ε, της τεχνικής αναβάθμισης που γίνεται της ιστοσελίδας. Βεβαίως μπορείτε πάντα να ακούτε μέσω ίντερνερ την εκπομπή από τον Art.fm. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται, πέρασε ο χρόνο, δεν πέρασε, Γιώτα? Ε, όχι, θέλει όχι. ακόμα ένα λεπτό. Α, εντάξει, επειδή ε, μπήκε και ο Καζάκης μέσα στο στούντιο και λέω, ε, ξέρει, ότι πέρασε το, το χρονικό διάστημα το, το περίεργο. Ε, τέλο πάντων, ε, Δημήτρη δεν άκουσε, διότι ήρθε με καθυστέρηση. Εγώ σε δίνω εδώ τώρα στου ακροδετέ, το έχει καταλάβει. Ναι. Άρα, να τα μιλάω εγώ για σένα, λοιπόν. Δεν άκουσε, εμεί λέμε ότι κάθε τέλο είναι μια νέα αρχή. Οπότε, προσκαλούμε. <laughs> <laughs> mm -hmm. Κάντε το μορφό σου, εντάξει. Λοιπόν, προκαλούμε Α. τον κόσμο εδώ ναι. να μας στείλει ένα μήνυμα πώς θέλει να είναι η νέα, αρχ η νέα αρχή. Α, αν υποθέσουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα αυτού του παλιού κόσμου που ξέραμε και που έχουμε δημιουργήσει, φταίμε και εμείς, έτσι. Για τον λοιπόν... Όχι, για μας είναι. Ας τους Μάγια, παιδί μου. Μάγια μια χαρά τα κάνανε, είχαν ένα πολιτισμό. Φύγανε και από τούτο τον κόσμο. Λοιπόν, κρατήσανε και το μυστήριο γύρω από τον πολιτισμό του. Μια χαρά είναι. Α του μάγια και. Λοιπόν, για εμά λέμε. Για τη νέα αρχή που θέλουμε να κάνουμε. Μήπω να το δούμε από αύριο. Δεν δηλαδή είναι το αναβάλουμε το 2013. Ναι, γιατί όχι. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε και από αύριο. Άρα λοιπόν, στείλτε μηνύματα εδώ. το διαβάσουμε. Να καταθέσουμε ιδέε. Στο 54-344 επάνω και ενώ και το μήνυμά σα. Λοιπόν, ε, να αφήσουμε πίσω μας αυτά τι βραβεύσεις του κύριου Σαμαρά ως του Ευρωπαίου πολιτικού της χρονιάς που μας πέρασε οι Γερμανοί του το δώσανε το βραβείο ε, καλά Έτσι, λοιπόν, να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας και να πάμε μπροστά σε άλλα θέματα Και τώρα άλλοι είχαν οι Και το Παπανδρέου Και το Παπανδρέου είχαν οι βραβεύσεις το Γεώργιο, τον Παππάτο Στην κατοχή πήρα, Πάλι οι Γερμανοί ναι, για υπόγονη τους. Εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Α. Από βραβεία πάμε καλά. Α, βέβαια. Λοιπόν. Όταν πρόκειται για δοσίλογους να δεις βραβεία. Ναι. Ε, σήμερα είναι πάντω σίγουρα η τελευταία εκπομπή ε, για τε, πρώτο γιορτών, για mm -hmm. την εκπομπή ΑΕ. Θα το ναι. πούμε τη νέα χρονιά. Ναι, τη νέα χρονιά. Ε, Εντάξει, μπορεί να κάνουμε μια ενδιάμεση ορταστικού χαρακτήρα για να προετοιμάσουμε την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του ΕΠΑΜ που θα γίνει στο Αψέντι ακριβώ 19, στο Θησίο. Θυ... Yeah, Και yeah. είναι ανοιχτό για όλους. Στο Αψέντι, στο Θησίο. Mm -hmm. Όταν λε ανοιχτό για όλου, χωρί συμμετοχή, να δηλώσουμε κάποια συμμετοχή, θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν θα δούμε τι λεπτομέρειε στη συνέχεια. Θα αναπτυχθεί και η ανα, κανονική ανακοίνωση, αλλά δεν πιστεύω. Λοιπόν, θα αναρτηθεί και στην, εκπομπή της, και στην ιστοσελίδα τη εκπομπή, η mm -hmm. ανακοίνωση με, με τι λεπτομέρειε τι σημαντικέ, το λέω για τον κόσμο. Το πο, που, την ώρα, το αν πρέπει να δηλώσουμε κάπου συμμετοχή για το έτσι, περιθώριο που υπάρχει στο πόσοι θα είμαστε και όλε αυτέ οι σημαντικέ λεπτομέρειε, αλλά φυσικά και στην ιστοσελίδα το ΕΠΑΜ. ΕΠΑΜ. λοιπόν. Θα τα, θα τα αλλά δεν το ξέρουμε από τώρα ότι η ναι. Πρωτοχρονιά εμείς θα κάνουμε στο Αψέντη. στο Θησίο. Θα, θα βρούμε τον καινούριο χρόνο. τι θα βρούμε. δεν θα τον αναμένουμε. θα τον αναμένουμε ναι. εκεί, ναι. θα είμαστε εκεί, ναι, αυτό είναι σίγουρο. στο Αψέντη λοιπόν... νομίζω ότι υπάρχουν ε, ε, ε, ακροατές του Συμπομπές οι οποίοι ξέρουν που είναι γιατί είχαν έρθει την προηγούμενη φορά είχε γίνει μια ομιλία εκεί. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το βρει. Εντάξει. Εμεί έχουμε αναρτήσει όλε τις αναρτήσουμε τι μέχρι. Στην κλασική περιοχή του θυσίου ναι, σε εκείνο πεζόδο. Είναι να κλειδώνει και δικαιώματο. Από τον πεζόδρομο ερχόμαστε κατεβαίνουμε από το τρένο. Αν θέλετε να ακολουθούμε το πεζόμο και νομίζω το δεύτερο τρένο νομίζω ότι είναι να κλειδώνει κάτω Ωραία. Από ό,τι πάμε, δηλαδή. Ωραία, θα το βρούμε. <σμ> <σμ> Κοιτάξτε, σήμερα μια και ένα παιδί μου λέω, μην ασχοληθούμε πάρα πολύ με όλα αυτά που οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικά, μάνα Εμεί Να μίσω πω δηλαδή, ανακοίνωση που βγήκε για το... Το, από το νέο μέτωπο το την για τα σχολικά συσήθεια. Αυτό είναι άλλο. Εγώ είπα να μην με τους κυβερνότες πολύ. Αυτό είναι άλλο που μου λες εσύ τώρα. Λέει σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, για την κατάσταση παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα, το 2010 υπολογίζεται ότι 440.000 ανήλικοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το πέμπτο των φτωχών κυριών με παιδιά είναι οικονομικά αδύναμο, δηλαδή δεν μπορεί yeah. να εξασφαλίσει διατροφή με κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή, λαχανική, ή λαχανικά ή συστρεπτικής αξίας. Αν σκεφτεί κανεί πόσο έχει επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση από το 2010 μέχρι σήμερα, μπορεί να εκτιμήσει ότι ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που πεινούν ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες, πολύ μεγαλύτερος από όσο φαίνεται και καταγράφεται στις λίστες για τα σχολικά κουπόνια. Το πρόβλημα έχει μέχρι σήμερα αποπειραθεί να αντιμετωπίσει η πολιτεία με πρόχειρες λύσεις πλαστικού επιδέσμου, οι οποίε όμω παρουσιάζουν συνο, συνοδού δυσκολίε. Παραδείγματο χαλή, η λύσταση των υποσυνδυζόμενων μαθητών για την παροχή δωρεάν πρόχειρη τρόφης μέσω κουμπουλιών από το κηλικείο σχόλιο, του σχολείου, πρώτον, αφήνουν ανέπαφο ένα μεγάλο κρυβό αριθμό υπο, υποσυνδυζόμενων μαθητών, οι οποίοι αποκρύπτουν απόλυτα την αναγκή, την αναγκή τους για να μην στιγματιστούν. Mm -hmm. Δεύτερον, καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα θύματα σχολικού εκφοβισμού. Έχουν αναφερθεί περιπτώσει, όπου οι μαθητές τους κοροϊδεύαν να ο φτωχούλης τρώει από τα κουπόνια. Είναι η περίφημη η yeah. ιστορία του στεγματισμού. αυτό το ξέρουμε πάντα, ότι ισχύσεις στις κοινωνίες, όχι μόνο βέβαια για τα παιδιά, yeah. αλλά yeah. συνολικά στην κοινωνία, όποιος ε, εξαναγκάζεται να ζήσει με κουπόνια ή οποιοδήποτε άλλη μορφή πρόνοια ε, που υποδηλώνει την πλήρη δυναμία του. Γι' αυτό και κοινωνίες, ειδικά μετά τον δε, δεύτερο, ε, ναι, yeah. το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιούργησαν το περίφημο κοινωνικό κράτος. Ωστε να εγγυάται τα βασικά δικαιώματα σε όλου του πολίτε ανεξαρτήτω κατάσταση. Έτσι ώστε να, να μην μπορεί να, να μην στιγματίζεται αυτό που είναι ο αναξιοπαθών, όπω λέμε συνήθω. Mm. Λοιπόν. Γιατί είναι και το, το, το γεγονό αυτό που αναφέρει είναι ότι σίγουρα στο δυτικό πολιτισμό, τουλάχιστον όσο το ξέρουμε, η φτώχεια είναι στιγματισμό, είναι ντροπή, δεν είναι mm. αδικία. Όχι, Όχι ακριβώ αυτό. Και ο πρώτο που έφερε την παλιά θεωρία ότι. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να στρέφεται στους αναξιοπαθούντες, δηλαδή στο περιθώριο της κοινωνίας και μάλιστα με τρόπο στιγματισμού, ήταν ο Σιμίτης. Είναι ο πρώτος που ε, ε, επανέφερε το δόγμα αυτό του 19ου αιώνα και στην ουσία του Μεσαίωνα, που λέει ότι ε, βοήθειας δικαιούνται μόνο αυτοί που την έχουν ανάγκη. Όχι. Δεν δίνει βοήθεια το κράτος. Οφείλει να εγκυάται δικαιώματα παροχές και δημόσια αγαθά. Okay. Αυτό είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους διεθνείς οργανισμούς. Το, η μεγάλη, αυτό που λέμε ας πούμε, για την συνείδηση που δηλαδή γίνονται τώρα, ξέρεις λόγω γιορτών, ναι, γίνονται γιορτών. πολλές ιστορίες, γιορτούλες με τη UNICEF, ναι, ναι, να ναι. αγοράσουμε καρτούλες ναι, και όλα αυτά τα πράγματα και με όλες αυτές τις ναι. φιλαθροπικές οργανώσεις. Ξέρετε τι κίνημα υπάρχει στις χώρες όπου δρά η UNICEF και οι άλλες φιλαθροπικές οργανώσεις ενάντια στον τρόπο που, δρώ, που δρούν αυτές οι οργανώσεις. Και ξέρετε τι λένε αυτά τα κινήματα του λαού εκεί κάτω. Εμεί φίλε μου δεν θέλουμε φιλανθρωπία, δουλειά θέλουμε. Άρα. Αφήστε μα να αξιοποιήσουμε τι πλουτοπαραγωγικέ μα πηγέ και όχι να μα στέλνετε έναν επίδεσμο για τα παιδιά που πεινάνε, ε, που πεινάνε ή που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Την ίδια ώρα που έχετε επιβάλει η ιδιωτικοποίηση του νερού mm -hmm. και έτσι γι' αυτό το, τα, η πλειοψηφία του το πληθυσμού εκεί δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. Είναι δυνατόν η τροπική Αφρική με ένα από τα υψηλότερα από, από του ψηλότερους δίκτρες βροχή στον κόσμο να έχει έλλειψη νερού και να πεθαίνει ο κόσμος γιατί δεν έχει δεν υπάρχει φυσικό δεδομένο αυτό που υπάρχει είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού η παραχώρηση του σε πολυεθνικές χάρη στην παγκόσμια τράπεζα στον ΟΗΕ και σε άλλους φιλαθρωπικά ιδρύματα έτσι λοιπόν και μετά όποιο κόσμος είναι το θύμα του πάρει και το δίνουν ένα, ένα χαρτσιλίκι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος κάτω Υπάρχουν. Και, και πράξη ένα αντεκδίκηση στη UNICEF. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουν ας πούμε, ότι είναι φιλάνθρωποι αυτοί. Ναι, εντάξει, το αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο όπω όπως αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα το αδέσποτο σκύλο. Είτε σωστά. Ή την καρέτα-καρέτα και του μονάχου-μονάχου. Πώ να το κάνουμε δηλαδή. Ο άνθρωπο έχει δικαιώματα. Και αυτά τα δικαιώματα οφείλει το κράτο να το εξασφαλίζει. Αυτό το νόημα έχει και η, η ανακοίνωση. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, βεβαίως, πώς είναι δυνατόν να σκέφτονται έτσι αυτοί που οι ίδιοι ο, ο, λένε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα οικονομικό πρόβλημα, ούτε θα έχουμε ποτέ κανένα οικονομικό πρόβλημα. Απλά συμπαριστά, συμπαριστάμεθα στο λαό μας που υποφέρει. Αυτή δεν είναι οι κυβερνότητες μας. Αυτή δεν είναι. Πώς είναι δυνατόν αυτό που δεν έχει οικονομικά προβλήματα να αποφασίζει για αυτό που έχει. Και συγκεκριμένη περίπτωση να είναι πλειοψηφία. Συντριπτική πλειοψηφία του λαού, που έχουν οικονομικά προβλήματα. Αφήστε δε που οφείλουμε να πάμε σε μια δημοκρατία που να κάνουμε να οικοδομήσουμε μια δημοκρατία όπου οι αξιωματούχοι μα, αυτού που εκλέγουμε δηλαδή στη διακυβέρνηση τη χώρα με, με όλε τι προποθέσει που πρέπει να υπάρχουν ανακλητότητε, λογοδοσίε, διαφάνειε, όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε mm -hmm. θα πρέπει να αμείβονται όσο το ελάχιστο ενό εργαζόμενου. Με το βασικό. Γιατί αν δεν αμείβονται με το βασικό είναι εύκολο μετά να αποφασίσεις να κόψεις το βασικό ή να διαλύσεις τον εργασίες mm. mm. να μην δώσεις από το βασικό, να μάθεις τι σημαίνει γιατί όταν πας στην πολιτική υποτείχτε κλαίγεσαι για να κάνεις πολιτική, mm. είναι θυσία mm. δεν είναι επάγγελμα δεν είναι προσπορίζεσαι επάγγελμα και όταν σε ανακαλώ, γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρας της... της περιορισμένης θητείας, τέσσερα χρόνια τελείωσες, αδείωσες, άλλος Ποτέ ξανά. Να. Λοιπόν, και να έσουν ατέλειω στη δουλειά σου. Ναι, δεν μα ενδιαφέρει. Γιατί έρχονται κάποιοι που θα σου πούνε κάτσε βρε Δημήτρη, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί. Όσο δηλαδή, όμω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλοί στα... για να προσφέρουν συλλογικά στην κοινωνία. Να. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερο επάγγελμα για ιδιαίτερου ανθρώπου. Από τη στιγμή που το κάνουμε ιδιαίτερο επάγγελμα για ιδιαίτερου ανθρώπου, θα, θα, θα αρχίσουν ναι. οι ιδιαίτερε κομπένε με του ιδιαίτερου. Mm και τους ειμέτερους mm. και θα αρχίσουν οι εξαγορές. Άρα λοιπόν να το κάνουμε επάγγελμα για όλους. Ή αν θέλετε ανασχόληση για όλους. Και yeah. όποιος -ε, ανασχολείται με αυτά ή τον επιλέγει η κοινωνία yeah. να ασχοληθεί που θα πρέπει να γίνεται έτσι, να επιλέγει η κοινωνία. Yeah. Όχι να φορτώνεται αυτός στην κοινωνία ανάλογα με το τι περιουσία έχει και ποιος μπορεί να... πόσες κουμπαριές αναπτύσσει ή τι πώς εξαγοράζει ε, με μια ή με, με την τη, τη, τη, τη, τη, άλλη μορφή. Έτσι. Θα, πρέ... επιλέγει, θα πρέπει να το κάνει με μορφή θυσία. δεν μπορεί κάποιο για την πολιτική του θέση να αμείβεται περισσότερο από ό,τι αμείβεται ο εργαζόμενος που σκοτώνει το συμμεροκάμματο mm -hmm. δεν μπορεί, δεν γίνεται δεν είναι ηθικά πρέπον πως θα το πούμε και κάποτε πρέπει να μπακτήσουμε ηθική δεν είναι δυνατόν, στοιχειώδης η ηθική δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από την πολιτεία να είναι ηθική και εμείς να είμαστε ανήθικοι γιατί είναι ανήθικο να αποδεχόμαστε κάποιον ο οποίο μα έχει καβαλήσει, μα κοροϊδεύει, μπροστά στα μάτια μα, μα λέει ψέματα. Πηγαίνει βόλτε και διακοπέ με κρατική επιδότηση, παρ' να θυμάμαι. Γιατί δεν έχει δει η Λατινική Αμερική ποτέ ζωή του. Και με κρατική επιδότηση σώει και γαλά Ο άλλο μα λέει ότι δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά συμπαρασύνει το λαό που έχει. Και είναι πρωθυπουργό χώρα λέει. Είναι δυνατόν, μα τα λένε αυτά, φάτσα φορά. Και εμεί τα δεχόμαστε, άρα εμεί είμαστε ανήθικοι. Και βαγιαίτε δηλαδή τα δεχόμαστε. Και απαιτώ την πολιτεία να είναι ηθική. Συνένοχοι εννοείς ε. Είμαστε ανήθικοι α, με την αρχαιολική έννοια α. του όρου. Δεν τηρούμε την ηθική που θα έπρεπε να έχει η κοινωνία στο συνολό της. Όχι συνένοχοι όπω λέει ο Παγκαλός. Όχι. Ανήθικοι με την έννοια ότι αποδεχόμαστε από να. Για... Γιατί άλλοι δεν είναι ανήθικοι. Αυτό που κυβερνούν δεν είναι ανήθικοι. Είναι εγκληματίε. Mm -hmm. Και τι περισσότερε φορέ κοινού ποινικού δικαίου. Άρα το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Mm -hmm. Έτσι. Αν λοιπόν εσύ αποδέχεσαι, εάν κατεβάζεις τον το πύχη και λες εντάξει ρε παιδί μου δεν πειράζει και αυτός πολιτικά αντισύναρα δεν πειράζει ρε παιδί μου, πάει να φωντάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να φτιάξεις, όχι κάποτε, τώρα, χθες βέβαια, αλλά θέλεις πάνω τώρα. Ε, λοιπόν. είδες γι' αυτό λέμε, τώρα. Λοιπόν. Μην το πάμε και να έρθω 2013 και να έρθω 2014. Και oh. έχει, ε, σας λέω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει, ε, γι' αυτό και εγώ είμαι ενάντια πούμε, στην κρατική επιχορήγηση των κομμάτων. Είμαι ενάντια στην κρατική επιδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είμαι ενάντια στην κρατική επιδότηση των ιδιωτικών φορέων έρευνας ή δίθεν, ε, think tanks και όλα αυτά τα πράγματα. Yeah. Είναι υπέρ της δημόσιας έρευνας. Της δημόσιας προσφοράς. Όλοι οι άλλοι μπορούν να έχουν εθελοντική συνεισφορά. Εθελοντική δεν σημαίνει ότις Εθελοντική σημαίνει ότι εγώ... Έχω την καλή διάθεση να δώσω στο κοινωνικό σύνολο. Mm -hmm. Με τη μια ή με την άλλη μου μορφή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Πολιτι στην πολιτική δίνει. Έχει την καλή διάθεση να δώσει. Πα να δώσει, όχι να εισπράξει. Άρα δεν δικαιολογείται κανένα είδου κρατική επιδότηση. Και α διαλέξω καθένα τον δρόμο του. Αν θέλει να είναι υποχείριο των εφοπλιστών, α πάει να τα από του εφοπλιστέ. Αρκεί να το ξέρουμε. Και το ξέρουμε βέβαια, όταν τον βλέπουμε απλός υπάλληλος και έχει γραφεία των εκατομμυρίων, εντάξει ρε παιδιά εντάξει κανιά, νιώστηκε, ωραία. και αυτός που μιλάει και θέλει να μιλάει ή αν θέλεις εκπορεύεται με το λαό ή είναι μαζί με το λαό τότε να μπορεί να επιβιώσει ως συλλογικότητα δηλαδή από τον οβολό του λαού αν δεν μπορεί να πάει σπίτι του να πάει σπίτι του απλά πράγματα Λοιπόν, να τι μπορεί να κάνει ας πούμε, μια κυβέρνηση πόσο είναι, ναι. αύριο το πρωί μπορεί να την έχουμε. Αν την επιβάλλουμε εμεί. Και μπορούμε να την επιβάλλουμε. Αν φύγουν οι φοβίες, αν αρχίσουμε... Αν ξεκαθαρίσει το μυαλό μα τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Και τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα, να συμβεβαιωθούμε. Ήμουν χθε στην Ειδάπαιξου και το ότι δεν μπόρεσα. Είναι εντυπωσιακό να βλέπει το πόσο ο απλό κόσμο, ο απλό εργαζόμενο, πόσο πιο μπροστά είναι από τις συνδικαλιστές ηγεσίες. Και όσο πιο ψηλά πηγαίνει στην συνδικαλιστές ηγεσίες, τόσο πιο allowed είναι. Δηλαδή μιλάμε, δεν έχουν καταλάβει. Εγώ ελπίζω να είναι αυτό. Ότι δεν έχουν καταλάβει σε τι κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή. Και πού πηγαίνουμε. Δεν μιλάμε τώρα για τον απλό κόσμο. Ο κόσμος mm. έχει καταλάβει. Και είναι διατεθειμένος να κάνει πράγματα... Ε, εξού και αυτό που λες πριν ότι ε, πήγε στην Ειδάπη και οι απλοί εργαζόμενοι, οι απλοί, απλοί συνδικαλιστές είναι πολύ πιο μπροστά από τις εργοδότες. Όχι μόνο δηλαδή, απλοί. Και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν τα πάντα. Mm -hmm. Τα πάντα. Προκειμέ... Καταλαβαίνουνε, η χώρα του πουλήθηκε. Πουλήθηκε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πουλήθηκε. Λοιπόν, και αυτοί μαζί με τη χώρα του για να γίνουν δουλειοπάτικοι. Δάνειων δυνάμεων. Και λοιπόν και συζητάνε τα πάντα. Προκειμένου λοιπόν να μην, να είναι έτσι, να καταλήξω ραγιά, ραγιά στα παιδιά μου, ραγιά και τα παιδιά... των παιδιών μου, με συγχωρεί. Θα τη δώσω τη μάχη μου. Και εγώ του ρώταγα συνέχεια. Αυτό το πράγμα που ρωτάω του πάντε που μου λένε ότι θα υπερασπιστούμε και θα διεκδικήσουμε μέχρι πού είσαι διτεθειμένο φίλε μου να φτάσει. Γιατί την ΕΕ θα την πουλήσουν. Δεν πάει να κάνεις 40.000 απεργίες εσύ. Mm -hmm. Δεν πάνε να Θα την πουλήσουν. Mm -hmm. Εδώ έχουν πουλήσει όλη τη χώρα. Η ΕΕ θα του γλιτώσει. Ή mm οι -hmm. ή όλα αυτά. Μέχρι πού είσαι να φτάσει. Για να υπερασπιστεί το δημόσιο αγαθό που πρέπει να είναι το νερό. Mm -hmm. Για να μην μπει ο κόσμο το νερό νεράκι. Όπω το λένε στη Λατινική Αμερική ή στην Αφρική για να μην γίνουμε κι εμείς αντικείμενα φιλανθρωπίας της UNICEF προκειμένου να πουλάνε καρτούλες στα, στους Γερμανούς και στους Αμερικάνους yeah, για να yeah, φέρουν man, στα yeah. παιδάκια μας ένα, ένα, ένα, ένα κου, κουτάκι νερό Τι είσαι τελευταθυμένος να κάνεις, μέχρι που θα το φτάσεις Ας αναρωτηθούμε όλοι με αυτή την ιστορία τουλάχιστον ο κόσμος είναι να το φτάσεις μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο mm -hmm. αρκεί να το κερδίσει Δυστυχώς, όμως, έχουμε ηγεσίες στο σύνολο αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, οι οποίες όχι μόνο δεν είναι διαδεθειμένες να φτάσουν εκεί που, που χρειάζεται ή που απαιτεί το συμφέρον αυτής της χώρας και αυτού του λαού. Ε, αλλά ήδη, το, ήδη για το το λαό, το δημιουργούν προϋποθέσεις για, την ανά, για τη μετέπειτα κατάσταση. Να βρεθώ με τους νικητές και ας πάει τον παλιάμπελο. Για την επόμενη μέρα, έτσι, πως Βεβαίω, ευτυχώ, αυτό που βλέπω πάντου, σε όλε τι γειτονιέ που πηγαίνω, σε όλου του ακόμη και στην ΑΕΔΑ που μίλησα κάτω στου εργαζόμενου, φαίνεται ένα, μια νέα κοινωνία να ανατέλει. Μια νέα κοινωνία η οποία δεν ανέχεται πλέον αυτέ τι ηγεσίε. Γι' αυτό αρχίζουν και καταραίουν τα σύμπαντα. Και ξεφτυλίζονται οι κομματικοί μηχανισμοί. Θα το δούμε μπροστά μα το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου κάθε Έλληνα, κάθε Έλληνα, από τους 9.800.000 9800000 περίπου, που είμασταν, ίσως και λιγότεροι να είμαστε τώρα πια, θα, αποφα... θα πρέπει να πάρετε την απόφαση. Ή δούλος ή αφεντικός στον τόπο μου. Αυτό το πράγμα, πολύ απλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δείξουμε και σε όσους είναι δύσπιστοι, τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Αρκεί να μην μπαίνει αυτό το, αυτό το ρε, παιδί μου το, το, το επίπεδο νηπιαγωγείου που έχουμε κατακτήσει όλοι μας. Σαράντα χρονών άνθρωποι, γαϊδούρια ναι. και κινούμαστε ακόμη με τους όρους και την αντίληψη νηπιαγωγείου. Δηλαδή Μου πήρες το γλυφιτζόρι θα σε κάνω τα. Α. Όχι δώσου μου παγωτό γιατί δεν μου δίνεις παγωτό. Ούτε τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν συμπεριφέρονται έτσι. Εντάξει, αυτό κοίταξε. Είναι από πιστεύω το πώ έχουμε τι τελευταίε δεκαετία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι παγκόσμια. Εγώ πιστεύω y... ότι ο, ο μεγάλο εχθρό <στα> είναι αυτό. Ε, ε, δεν είναι αυτή η γελία πάνω που κείμενα. Αυτό εύκολα του άλλων. Είναι ο δικό μα ο χαρακτήρας ο οποίο έχει διαμορφωθεί, <στα> κουλτούρα μα ενώ έτσι δεν είναι χαρακτήρα, ε, που έχει διαμορφωθεί τι τελευταίε δεκαετία. Και επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει συλλογικότητα. Συλλογικότητα σε όλα τα εκπαίδευση κοινωνία. Συλλογικότητα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει με το που βρισκόμαστε σε μια συλλογικότητα και για κάποιο λόγο θεωρούμε ας πούμε, τον εαυτό μας ας πούμε, υπεράνω όλων, ή ξέρω εγώ είμαστε καλύτερο καλύτεροι γιατί προσφέρουμε τα περισσότερα mm -hmm. αυτόματα η λογική της καρέκλας η λογική του να αρπάξεις τα, τα πράγματα αυτό είναι δικό μου mm. εντάξει και μέσα εκεί πέρα χωρίς να υπολογίζεις ποια δουλειά είναι πως ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα πράγματα και σε ποιο για ποιο σκοπό δουλεύεις πραγματικά τρελαίνεσαι τρελαίνεσαι και ορισμένες φορές α πούμε και μέσα ακόμη και μέσα στο επάμπ σκέφτομαι ρε παιδιά μη για ορισμένους που ευτυχώς γρήγορα φεύγουν ξενερώνουν δηλαδή από την κατάσταση μέσα στο επάμπ και σηκώνονται και φεύγουν στο διάλογο για ακόμη και παραπέρα. Δεν τους κρατάει το ...to λοιπόν, ναι. εκεί. Λοιπόν ειλικρινά αν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους και αν μένανε μέσα στο επάμπ και σκεφτόμουν ότι αύριο είχαμε εξουσία uh -huh. ή... τρελενόμουν. Θα ήμουν ο πρώτος Λέβε, που θα βγαιναν φυλακή. Και θυμάμαι πόσο καλά και πόσο εύστοχο ήταν αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης όταν τον είχε ρωτήσει ο Τερτσέτης ξέρετε λέει όταν θα, η πατρίδα θα απελευθερωθεί θα σας κάνει λέει άγαλμα ναι. και το απάντησε ο Κολοκοτρώνης ήμουν ο πρώτος που όταν απελευθερωθεί θα με βάλουν φυλακή mm -hmm. και παραλίγο να το σκοτώσουν σε δίκη να mm -hmm. το πάνε για εκτέλεση mm -hmm. αυτό είναι σίγουρο που θα συμβεί δηλαδή θα συνέβαινε εάν αφήσουμε αυτά τα σαράκια Δηλαδή με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Εντυπωσιάζομαι. Και σκέψω, Δεν έχουμε εξουσία. Σκέφτομαι να, να είχαμε εξουσία. Τι θα γινότανε. Τα μαχαίρια θα είχαν βγει. Θα κόβαμε λαιμούς. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ε, ότι... Και έτσι καταλαβαίνω. Ναι. Με συγχωρείτε όλοι. Να κάνουμε αναπολίσεις. Λοιπόν έτσι καταλαβαίνω. Γιατί α πούμε μια ελπιδοφόρα επανάσταση όπως ήταν αυτή η Ρώσικη το 17, mm -hmm. τελικά κατέληξε να φάει τα παιδιά της τα πιο επιφανή, τα πιο ανιδιωτελή και τους ηγέτες της που ήταν και οι ηγέτες της αυτής, αυτής της επανάστασης και τους έφαγαν ποιοι, ποιοι ακριβώς, ποιοι, η κοργοί, το περιθώριο. Ναι, πάντα έτσι γίνεται Δημήτρη. Δηλαδή, έλεο δεν βγαίνει. Γι' αυτό ξέρει ότι είναι και ένα αγκάθι σε ανθρώπου οι οποίοι είναι αγνοί, θέλω να πω. Και, ε, σου λείπουνε πανάπλεξο τώρα, μου αφού το ξέρω πάντα σου λέει, δεν ξέρει ποιοι επιπλέουν και τι καταστάσει γίνονται. Αυτό λοιπόν. Αυτό ναι, αυτό Επειδή ιστορικά κόσμο, πάντα. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ε, ε, τώρα... δεν λοιπόν. αν, α πούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν είδε τίποτα, α πούμε, και από την παρουσίαση που έγινε του κ. Κατσανέβα το βουλείο. Ναι στο οποίο εσένα είμαι πάρα πολλοίς κόσμος. Πάρα πολλοίς κόσμος, κανένας. Ναι. Ένα... Ήταν σήμερα. τρεις, τρεις έτσες γεμάτες. Ήταν τρεις έτσες γεμάτες. Mm. Ήταν τρει έτσες γεμάτες. Αυτό ο κόσμος τον χαίρομαι. Γιατί, Γιατί δεν ανέχεται μίγα στο σπαθί του. Mm. Μύγα. Mm. Ακούει κάτι που δεν του κάθεται καλά, σηκώνεται πάνω και φωνάζει. Mm. Δεν είναι μαθημένος, όπως εμείς είμαστε μαθημένοι στην αριστερά ή στα αριστερά κόμματα μικρά ή μεγάλα δεν παίζει κανένα ρολό. να, να ακούς από πάνω τον ομιλητή και να κάθεις από κάτω και να λε τώρα να ρωτήσω, να, να μην ρωτήσω, ναι. να φανεί η άγνοιά μου ή να μην φανεί ναι. άγνοια που βεβαίω δεν έχει αυτή την παρησία από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας δεν ερχόμαστε με το εγώ μας στον αγώνα ερχόμαστε πατώντα πάνω στο εγώ μας mm. για να το υπερβούμε αυτή είναι μια προσωπική μάχη που πρέπει να δώσουμε. Έτσι, έτσι. Βεβαίω. Και κάποτε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπω ο άλλο καταθέτει τη ζωή του ολόκληρη για αυτή την ιστορία χωρί να διαμαρτύρεται, χωρί να λέει Παι, παιδιά με τι αντάλλαγμα mm. ή και χωρί να περιμένει αντάλλαγμα ή να στο πω έτσι χωδρά, να στο πω έτσι όπω το φανταζόμε και το συζητούσαμε κάτι συναγωνιστέ. Λοιπόν, εμεί αγωνιζόμαστε σήμερα για μια Ελλάδα εντάξει, την οποία είναι σίγουρο ότι θα, θα τη δουν τα παιδιά μας γιατί από το δικό μας εγώ να ναι. αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι εμείς θα τη δούμε να. και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από τους πρώτους χριστιανούς οι οποίοι, ε, να το πω, ή μάλλον από τους πρώτους χριστιανούς που oh, παλεύανε yeah, να δούμε yeah. να κυριαρχήσει η δική τους θρησκεία, η, το δικό τους πιστεύω, yeah. που ήταν, ήταν απελευθερωτικό για την εποχή τους, απελευθέρωνε yeah. πραγματικά τις κοινωνικές δυνάμεις από τα κάτω, αυτές που ήταν πραγματικά στο περιθώριο, τους είχαν ισοπεδώσει κυριολευτικά και δεν τους ένοιαζε το ότι τους ρίχνανε στον Λάκκο των Λεόντων, αλλά εμείς είμαστε σε γερότερη φάση από αυτούς, γιατί αυτοί τουλάχιστον βρίσκανε παρηγόρια, πώς να το πούμε yeah. Το γεγονός ότι θα, θα, θα επισκεφθούν την αιώνια κατοικία του δικού τους θεού. Ναι. Και Είχαν θα γίνουν δεκτοί. Ναι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο πραγματικά τους έδωσε δύναμη, δύναμη. Και έτσι αντίχαν στα, μαρ... στα μαρτυρία. Ναι. Εμείς ακριβώς έτσι τι προσδοκούμε. Mm -hmm. Στο να τα δει, να τα η επόμενη γενιά. γενιά. Ακόμη και αν εμείς δεν μπορέσουμε. Ναι. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν υπάρχει πιο μεγάλη ανιδιοτέλεια από αυτό πως είναι δυνατόν να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε ειλικρινά ρε γαμότο εγώ έδωσα τόσο, εσύ πόσο έδωσες τόσο, όχι έδωσε μικρότερο άρα είναι δικό μου είναι δυνατόν να λειτουργούμε έτσι mm -hmm. να παλεύουμε για μια κοινωνία που θα αποκτήσει ξανά την αξιοπρέπειά της, που συλλογικά θα κερδίσει τα δικαιώματά της, αυτά που της αξίζει και να μετράμε την προσφορά του καθένα με το δικό μου και το δικό σου. Mm -hmm. Πού εδώ που είμαστε σήμερα και αυτό που λες τώρα και φύγει τώρα, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι, πολύ μεγάλο θέμα, ε, το γεγονός ότι μεγαλώσαμε, ε, αναπνέουμε και ό,τι και αν κάνουμε κάθε μα κίνηση στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχει το αντάλλαγμα, κάθε μα κίνηση, ναι. έτσι, από μωρά ναι, που ναι. είμαστε μέχρι ενήλικες, μέχρι που θα πεθάνουμε, αυτό αυτή είναι η κουλτούρα η σύγχρονη. Δεν μου δίνει, σου δίνω. Δεν τι θα ξέρω. μου δώσει, ανάλογα τι θα σου δώσω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν επειδή έχει γίνει η δεύτερη φύση μα, γι' αυτό λένε μια προσωπική μάχη και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το πολύ μεγάλο αγκάθι και το που μα έχει φέρει σε αυτή την κοινωνία που ζούμε εδώ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ναι, είναι, γιατί. Είναι η ηθική που Έτσι? ταιριάζει σε αυτή την κοινωνία τη εκμετάλλευση, διαφθορά και καταναγκαστική. Είναι ανήθικε οι αγορέ, που... γιατί είμαστε ανήθικοι κι εμεί. Θα έπρεπε δεν είναι να είμαστε... Πώς... Είναι... Θα, έπρεπε... Είναι... θα έπρεπε και εμείς να είμαστε... Για να είναι ανήθηκες οι αγορές ναι. πρέπει ναι. να είμαστε και εμείς. Λοιπόν, είναι... Δεν είναι γιατί εμείς είμαστε ανήθηκες. Όχι, δεν ε, ε, εργήθηκε και... αυτό ναι. λοιπόν. λοιπόν πρέπει είναι να είναι να το αυτό... μοντέλο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγανε. Άρα πρέπει να το Παρουσιάσανε σαν πρότυπο ας πούμε αυτούς που κερδοσκοπήσαν σε βάρος της Ελλάδας με την επαναγορά. Το έχουμε αντιληφθεί ότι τα λεφτά αυτά που φύγανε στην επαναγορά θα παιδιά μεγάλους ανθρώπους σε θα μετρήσουν με αίμα. Και υπήρχαν πανίβλακες, πώς να τους πω, αλητήριοι στη συνείδηση και την αντίληψη. Έτσι, που, υπο, που, που σχολιάζαν από κάτω στη της ισογραφία. Μπράβο μεγάλε που τα κονόμησες με αυτή την ιστορία. Σε τον το, το Mr. Lemba πούμε, που πήρε τα 500 εκατομμύρια σύμφωνα με το Financial Times. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε. Αντί να να το συχτηρίζεις και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους που στήσαν αυτό το παιχνίδι ε, που κοστίζεις αίμα μάγκας. σου λέει ε, λοιπόν, είναι ο μάγκα της ιστορίας αυτό είναι το, τα μοντέλα και τα πρότυπα με τα οποία έτσι ε, ζει και, αναπνύει, και και αυτό το πράγμα το μεταφέρεις είναι λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε έτσι ότι δεν μπαίνεις στον αγώνα για να πάρεις ανταλλάγματα mm. ή όποιος μπαίνει καλύτερα να μην πει ή, τουλάχιστον όχι όχι, όχι μαζί μας. μας να πάει εγώ. εκεί που ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, το μόνο αντάλλαγμα που μπορεί να, να προσδοκάσεις είναι η αχαριστία του το αγώνα. Αυτός ο αγώνας, τον οποίο εμεί έχουμε μεταχθεί, είναι αρχάριστος αγώνας. Δεν αναγνωρίζει. Γιατί είναι καθήκον να υπηρετείς την κοινωνία, τις αγωνίες και, τα, και το καημό της. Δεν είναι προνόμιο. Και άρα δεν μπορεί να περιμένει ανταπόδοση. Mm -hmm. Και με αυτή την έννοια έχει δίκιο η κοινωνία που προσπερνάει τους ήρωές της. Έτσι είναι. Είναι καθήκον σου να υπηρετήσεις. Όχι να ζητάς και ταμείδι. Εμένα έχω χάρη και αυτός... Προσπερνάει, εμ... Με τους όχι να τους ξεχνάει. όχι. Να... της διατηρίας πρότυπα κοινωνία. Και να τους ξεχνάει, δεν παίζει ρόλο. Ε, δικαίωμα δικαίωμα της είναι. Ότι... Κρα... Αρκεί να κρατάει την, την αξιοπρέπειά της ψηλά. Συλλογικό, σαν, σαν συλλογικό υποκείμενο. Εγώ είμαι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, διότι ε, κατάκτησα το δικαίωμα να μου χαμογηλάει ο κόσμος στον Ρώμο. Να. Εμένα μου αρκεί σαν να Και γι' αυτό άλλωστε συνεχίζω και θα τελειώσω και θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μόνος μου, μόνος μου αχρέαστε. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι δεν είμαι μόνος μου, είναι κατοντάδυση χιλιάδες ναι, μαζί. Ναι. Σε, αυτή, σε, αυτή την, σε αυτή την ιστορία. Αναγεννιέται μια ολόκληρη κ Απ' τα ερείπιά της, αλλά ξαναναγεννιέται. σε αυτήν την αναγέννηση, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι και ανελέιτι. Σκουπίδι δεν θα βρεθεί ξανά μπροστά μας. Σκουριά καμία. Ανελέητοι. Αλλιώς πώς θα οικοδομήσεις με καινούργια κοινωνία που θα και καινούργιες αξίες και πρότυπα. Για τα παιδιά σου, για τις γεννίες που έρχονται. Αν εσύ δεν στέκεσαι, βράχος, γρανίτης σε αυτήν την ιστορία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και το λέω σε όλους γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοίς κόσμος έχει μπει σε την διαδικασία σπάστε λιγάκι, κάντε τρακλάδια το μυαλό μάθετε να, να συμπεριφέρεστε όπως πραγματικά αξίζει να σας συμπεριφέρονται και προπαντός βάλτε πάνω απ' όλα το συμφέρον των παιδιών σας ακόμη και αν δεν έχετε παιδιά με την έννοια τη γενική έννοια είναι το τη γενική το έννοια λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να δώσεις τη ζωή σου για τις γενιές που έρχονται ξέροντας ότι δίνοντάς την θα τους εξασφαλίσει καλύτερο μέλλον δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει καλύτερο εύσημό με αυτό λοιπόν με αυτό το σκεπτικό το 13 θα είναι η δικιά μας χρόνια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πω να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή Ιντερνετικά την ακούτε και σήμερα μέσω του ArtFM, έτσι λόγω της αναβάθμισης που κάνουμε αυτές τις ημέρες. Ε, φυσικά ε, στη συνέχεια μετά την εκπομπή αν κάποιο θέλει να τα ακούσει ευρωχρονισμένα υπάρχει στο αρχείο των εκπομπών ναι, έτσι, και η σημερινή εκπομπή θα υπάρξει στη συνέχεια το απόγευμα στην, σημερινή, στο σελίδα της εκπομπής αε.gr Λοιπόν εκπομπή ΑΕ είμαστε εδώ, είμαστε κοσέρβε, είμαστε ζωντανοί και δυνατοί και θα συνεχίσουμε έτσι ξαναλέμε ε. ότι ε. έτσι, παραμονές την παραμονή Ö... <στηνή> τη <στηνή> πρωτοχρονιά. <στηνή> Θα την περάσουμε. Θα ανακαλύψουμε τον καινούριο χρόνο και τις μυστικές χαρές του στο αψέντη. Ε, λοιπόν, κλειδών 19 στο θησίο. Okay. Ε, εγώ θέλω να έρθουν οι άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα να βγουν. Εγώ για αυτούς γίνεται. Mm -hmm. Κατά κύριο λόγο δεν χρειάζεται να σε μέλος του επάνω. Δεν χρειάζεται ούτε καν να είσαι φίλος του ΕΠΑΜ. Okay. Απλά να θες να διασκεδάσεις yeah. σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Yeah. Γιατί μπορεί να είμαστε μερικές χιλιάδες, αλλά έχουμε πολύ καιρός. τον οικογενειακός πους και yeah. yeah. yeah. έτσι. Yeah. Yeah. Και το φροντίζουμε αυτό το πράγμα να το ζεσταίνουμε. Λοιπόν, μπορείς να έρθει. Ε, δεν χρειάζεται yeah. να πληρώσεις τίποτα. Yeah. Έτσι. Βεβαίως όποιος θέλει το αψέντη έχει διαθέσιμο διέθε... ποτά, ποτά. φαγητό, το οτιδήποτε. Yeah. οτιδήποτε. Θα φροντίσουν όμως η επιμελητία του ΕΠΑΜ. Θα φροντίσει για όσους δεν έχουν δυνατότητα να υπάρχει φαγητό, να υπάρχει ποτό okay. Παρόλα όλα αυτά, οτιδήποτε έξτρα ή επιπλέον υπάρχει το αψέντι ε, Θα φροντίσουμε να γίνει μια ειδική βραδιά Να έχει ειδικές, ειδικά χαρακτηριστικά, ειδικά για τα παιδιά mm -hmm. Γιατί εγώ το τα οφείλουμε σε αυτά mm -hmm. Γι' αυτό και, πα, και, και όλους, προπρέπω Ναι βεβαίως, Με, ο, δεν βέβαια. το συζητάμε. Αλλά προτρέπω τις οικογένειες που έχουν παιδιά να μην το σκεφτούν δεν θα κοστίσει τίποτα παρά μόνο η μεταφορά. Φέτε τα. Να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Μην κλειστείτε σπίτι σα. Ναι. Και τους φίλους σας. Δεν τρέχει τίποτα. Όχι όλοι. όλοι Ο είναι και γιαγιά. Και ό, μαζί και τους δύο. Κανένα πρόβλημα. Όχι στο σπίτι. Λοιπόν, όχι μην στο σπίτι. Κανένα Αυτό κανένα είναι το βασικό σύνθημα. Αν κανείς μόνο στο σπίτι... Ε, θα συναντηθούμε ακόμη και αν χρειαστεί να πλημμυρίσουμε το θυσίο έτσι θα να το κάνουμε και, έξω, στα... και θα το φροντίσουμε στον ώστε να το να είναι για όλους ό,τι καλύτερο ε, εξάλλου στην Ελλάδα είμαστε, συνήθω γλυκό καιρό έχουμε. Άσε που δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Όχι λοιπόν, από ό,τι ξέρω το ψέντη έχει και το εξωτερικό χώρο ο οποίο εκαλύπτεται και οπότε μπορεί, ναι. να ναι. uh, μπορεί να είναι πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Εμεί μπορούμε να φροντίζουμε να πάρουμε και αυτέ τι ώμε τη ζωή. Υπάρχουν, υπάρχουν. Μην ανησυχείτε, λοιπόν, υπάρχει πρόβλεψη για όλα. Ναι, άρα αυτό θέλω να πω ότι θα είμαστε και έξω και μέσα και θα πήγαινε να ερχόμαστε. Γιατί θα αξίζει τον κόπο, θα έχουμε και καραγκιόζη. Εκτός, εκτός όλων των άλλων Το ραντεβού μας θα είναι εκεί Την παραμόνη της πρωτοχρονιάς Και ελπίζω τα παιδιά που έχουμε α, α, Που μας έχουν προσφέρει Μουσική για το Για, για Και για την εκπομπή ναι. Να είναι εκεί να μας κάνουν τη διμή mm, Ωραία αζώντανα. Βεβαίως ξέρω ότι το ΕΠΑΜ έχει μια εκπληκτική Ορχήστρα θα επαγγελματική Θα την έχουμε να, Θα μπορέσουν τα παιδιά να είναι για όπως, να ελ... όπως ελπίζω να μας κάνει τιμή ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης τελήσει να, να συμμετάσχει στην παρέα μας. Ναξ. Η δικιά μας παρέα είναι ανοιχτή, Φίλυρο. όποιος έρχεται καταλαβαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνήθως κολλάει κιόλας να πω έτσι ξέρεις μένεις στην παρέα. Ένας φίλος και συναγωνιστής να. πήγε πρόσφατα σε μια εκδήλωση στο Νταρσία Νότο και επειδή ήταν ένα ένας ο οποίο δεν ξέρει από αυτού του χώρους mm -hmm. δεν είχε, ξέρεις, αυτό το νοθισμό mm -hmm. που έχουμε εμείς mm -hmm. έτσι, σαν τα ναρκωτικά είναι χειρότερα <laughs> ε, λοιπόν και δυστυχώς η αποτοξίνωσή του είναι πολύ μεγάλη, πολύ πιο κοστοβόρα ψυχικά, mm -hmm. ψυχικά mm -hmm. κοστοβόρα από τα παιδιά που τραβάνε βεβαίως το γολγοθά τους στα στα κέντρα αποκατάστασης και όλα αυτά mm -hmm. δυστυχώς για εμάς, για, για αυτό το είδος τοξικό Τοξική εξάρτηση δεν υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης της. Δηλαδή. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, λοιπόν ούτε στον πει εκεί πέρα, yeah. λοιπόν. Είδε και τι τον εντυπωσίασε και έχει μεγάλη ενδιαφέρον για ένα για έναν άνθρωπο που είναι εκτός mm -hmm. Παρόλα αυτά, έχει στρατευτεί στον αγώνα. Έτσι δεν είναι yeah. εκτός και αμή, είναι αμήτω εκτό, αλλά δεν είναι αδιάφορος Είναι δηλαδή στρατευμένο την ιστορία. Mm -hmm. Λοιπόν όχι βεβαίως στην αριστερά, στα προτάγματα βεβαίως που εκφράζει και τη λογική που εκφράζει το επάνω. Λοιπόν έχει ενδιαφέρον τι, τι παρατήρησε. Το πρώτο είναι ότι ήταν παντελώς στην κοσμάρα τους. Έτσι ακριβώς το Στην κοσμάρα τους αγαπητοί. <laughs> στην κοσμάρα τους. Τι γλώσσα μιλάνε αυτοί δεν ξέρω, δεν καταλάβα. <laughs> Με κώδικες μιλάνε. <laughs> λοιπόν και το δεύτερο είναι ότι επειδή ήταν στην πλούσια νέα παιδιά, κυρίως φοιτηταριό, ε, πόσο κλειστό ε, είναι το, ε, πόσο περιορισμένο ε, είναι το, το λεξιλόγιο τους και ο τρόπος επικοινωνία τους, τους που αν, αντανακλάται στο πόσο περιορισμένος ορίζοντας να, είναι, ε, περιορισμένος είναι ο ορίζοντάς τους και το τρίτο και πιο εντυπωσιακό αυτό το θυμάμαι κι εγώ το αν πάτε πάτη και εμείς, είναι ότι δεν έχουν το θάρρος να σκοτώνουν να μιλήσουν Δηλαδή αν το, το παιδί αυτό που είχε πάει ο νεαρός yeah. ο άνθρωπος αυτό που είχε yeah. πάει που ήταν σταθεροποιημένος που δεν είχε αυτόν τον χώρο. Με παρουσία σηκώθηκε πάνω και έκανε τις διατύπωσες ερωτήσεις του. Σωστές, λάθος, σωστές, λάθος απαντήσεις δεν έχεις μαζί. Είναι. Με παρησία σηκώθηκε πάνω. Κανένας άλλος δεν σηκωνόταν επάνω να πει αυτό που σκέφτηκε. Και α το πει λάθος δάδελφοι. Και α το πει στραμπουλημένα. Yeah, yeah, yeah, yeah. Και λοιπόν τι έγινε. Mm. Κανένας. Αυτό το θυμάμαι και, εμέ, και, και εγώ όταν με αψηγάζει 18 κλπ. Με τι φόβο, ας πούμε, με τι αυτό δέος που είχαμε, ένα αρρωστημένο δέος, βέβαια, που μετασενέπινε ένας μηχανισμός και όχι μια πραγματικότητα. Δεν τολμούσαμε να πόσο δύσκολο, ας πούμε, να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Είσαι αντίθετα, μέσα στο επόμενο αυτό που χαίρομαι, είναι ότι η ευκολία με την οποία ο άλλος, ας πούμε, σου απευθύνεται, σηκώνεται πάνω, μιλάει, ακόμη και... Ναι, η έχει σκέφτεται, του. λέει, έτσι. Και ναι. βεβαίως, ειδικά στις εκδηλώσεις του, η δυνατότητα που μπορεί οποιοδήποτε να σηκωθεί και να βρήσει τον ομιλητή, τον περιγυρό του, τον επαμπτιστή του, να τη βρήσει. Με το χειρόντο τρόπο βεβαίως παίρνει την αντίστοιχη απάντηση. Ανδρικ, μαζί. <laughs> Θέλω να πω δηλαδή <laughs> ότι κανένας θα τον πιάσει από τώρα, <laughs> <από> τώρα <από laughs> να τον βγάλει έξω, να τον πλάκω στο ξύλο. Και σκέφτεται επίσης και το εξής ε... Δεν μου αρέσει η λέξη απλά μέλη αλλά για να καταλάβει ο κόσμος όταν λέμε έτσι σε μια έτσι ναι, δεν κατάσταση δεν. δεν υπάρχει, γι' αυτό θα το αποδείξουμε αυτό που θα πω τώρα ε, ότι ο καθένας από εμάς αισθάνεται ότι ε, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και να είναι και αυτός που θα εισηγηθεί μια κεντρική πολιτική ναι, ναι, ναι. Ε, έτσι, κατάσταση και εκδήλωση και ε, μια σειρά δράσεων ε, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο διότι μπορεί να είναι ένα μέλο στο Λουτράκι, ένα μέλο στην Κρήτη. Δεν είναι ανάγκη να είναι. Εντάξει, και το ΕΠΑΜ έχει κάποια όργανα συγκεκριμένα, για λόγου νομίζω για δικαστικού και ουσιαστικού. Ναι. Δεν είναι ότι πρέπει να είμαι. Α, εγώ δεν είμαι σαν κάποιο όργανο του ΕΠΑΜ ανώτερο, να το πούμε έτσι. Άρα, τι να, να καθίσω εγώ τώρα να σκεφτώ, τι πολιτικέ κεντρικέ δράσει πρέπει να κάνουμε. Επειδή... Δεν ε... με αφορά εμένα ε... αυτό. Ξέρεις. Υπάρχει ένα όργανο το οποίο θα το κάνει. Βλέπει όμω ανθρώπου από διάφορα μέλη τη χώρα, διάφορα μέλη της... διάφορα μέλη της χώρας, τα οποία στέλνουν προτάσει, εμπεριστατωμένε, έτσι, δεν είναι, έτσι, έτσι, δεν είναι... Έτσι μια και πρόταση. Και τι κάνουν πράξη. Ναι. Και έχουμε δυνατότητα, δυνα... δηλαδή... πραγματικά υπάρχουν σε ορισμένε περιοχέ τουλάχιστον, και ελπίζουμε όλοι να φτάσουμε στο ύψο όλων αυτή τη δράση, όλοι, όλοι μα δηλαδή να έχουμε τέτοιο επίπεδο απόδοση και δράση, που πραγματικά κυριαρχούν στην κοινωνία του. Κυριαρχούν την καλή έννοια. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Αυτό που λέμε μπροστάλλινες. Δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει. Χθε στην, στην, στην, στην Ναϊδάμπελε πετάχτηκε κάποιος ο οποίος εντάξει από έναν γνωστό πολιτικό χώρο ε, και μου λέει ότι εγώ είμαι προλετάριος και δεν δηλαδή. γνωρίζω. Mm -hmm. Σκεφτούμε τώρα να γελάσω, να το πάρω σοβαρά. Ξέρεις, Πώς και να εκεί, θυμήθηκα, <laughs> εκεί θυμήθηκα. Ναι. εκεί θυμίθηκε ξανατόνιζε όταν ξέρω από έθνη και λαούς εγώ με προνετάριος ναι. και εκεί θυμήθηκε ένα γράμμα του Μαρξιμ Κόγκη στα 1926 mm -hmm. όπου έλεγε με βαθιά πίκρα α, στους συντρόφους του το εξή, μου είναι αδιανόητο και αδύνατο να έχω σχέσεις με ανθρώπους που λένε: Εμείς είμαστε προλετάριοι όπως κάποιοι άλλοι πριν από αυτούς λέγανε: Εμείς είμαστε αριστοκράτες. Mm. Mm. Λοιπόν, και επειδή ο Μαξιφόκος είναι μια φυσιογνωμία και σαν μεγάλος καλλιτέχνης για αυτή τη διορατικότητα που έχουν πάντα οι καλλιτέχνες, πολλές φορές δεν μπορούν να την εξηγήσουν, αλλά αυτό μου θύμισε. Αλλά βεβαιώς δεν το είπα. Στην συνομή. Γιατί... <laughs> διότι... Να μην δημιουργήθηκε έτσι μια εκρηκτική κατάσταση Όχι, εντάξει, μαι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε. Εγώ απλά θα λέγα το εξή. Εάν κάτσουμε και σοβαρά σκεφτούμε, με, επιστημονικά, με επιστημονικό τρόπο και όχι να έχει ποια είναι η προλητεριακή σήμερα οργάνωση. Mm. Στο... Να βάλουμε κάποια κριτήρια. Που υπάρχει, ναι. Να βάλουμε κάτω τα κριτήρια να δούμε ποιος είναι πιο προτεριακή οργάνωση, πολιτική δύναμη σήμερα στην Ελλάδα. Με πανεθνική εμβέλεια και όλο. Δηλαδή. Να τα βάλουμε κατά τα κριτήρια, να δούμε τις επιστήμεις, να δούμε τι θα είναι. Αγελάσει και το παθαρό κατσίκι. Queer. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ότι ναι, βρισκόμαστε σε μια αναγέννηση και μαζί τη είναι και μια αναγέννηση τη δική μου ιδεολογία. Συγγνώμη για τον εγωισμό, αλλά εγώ βλέπω και με χαρά τη δική μου ιδεολογία να γεννιέται ξανά. Μπράβο. Κατά προσωπική σου εμπειρία και αυτό που ζεις. Ναι, Και έτσι ξαναγεννιέται αυτό το πράγμα που σκούριασε, χάλασε, βάλτωσε και πετάχτηκε την κοινωνία σαν σκουπίδι. Και καλά έκανα. Να ξαναγεννιέται, να παίρνει δυναμισμό, νέα χαρακτηριστικά. Και πραγματικά με μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά mm -hmm. δέχομαι τον χαρακτηρισμό του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη ότι εγώ πολεμώ τον κύριο Καζάκη γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος κομμουνιστής στον πλανήτη σήμερα. Ελάχιστα, το έχει πει και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το έχει πει στις εκπομπές του. Μου το στείλανε δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω τι να πάω. Μου το στείλανε το βιντεάκι, ας πούμε. Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή γιατί εάν ισχύει αυτό δεν μπορώ να πει τέτοια τιμή λίμωνο τότε σημαίνει ότι αυτό που λέμε κομμουνιστής αναγεννιέται σήμερα από τις τάχτες του ή από το βάλτο του αλλά αναγεννιέται και δίνει τα βασικά χαριστικά που θα πρέπει να έχουν οι κομμουνίστες σήμερα ότι πρέπει να είναι πατριώτες περισσότερο από όλους δημοκράτες περισσότερο από όλους γιατί δεν διεκτικούν απλά τη δημοκρατία διεκτικούν ακόμη και την υπέρβασή της σε μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχουν κράτη σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν κράτη, Δηλαδή, να διπλασιάσετε κοινωνία με μηχανισμούς από πάνω, ώστε να τις επιβάλλετε το γενικό συμφέρον. Εντάξει, άρα δεν μπορούμε να, να μην είμαστε δημοκράτες. Είμαστε τόσο δημοκράτες, ώστε παλεύουμε τη δημοκρατία, ως τι πιο ακραίες τις συνέπειες. Έως την υπερβασή της. Όχι στην κατάλυση της, όπως οι Λιθιωδός, ορισμένοι, δίθεν ομοϊδάτες λένε, αλλά στην στην ποιοτική της υπέρβασης λοιπόν αυτό το πράγμα που ήταν ευευευεύως από γεννήση και μαζί του <superhero> αναγεννιέται και η έννοια του κόμματος <historia> μην τρελαθεί ο κόσμος <leveraging> με την ιστορική του έννοια την έννοια δηλαδή του φορέα της μεγάλης αλλαγής της μεγάλης κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής αλλαγής και όχι το φορέα που συντηρεί μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι τρέφονται από το κίνημα και σε βάρο του κίνηματο. Όπω το ζήσαμε εμεί για όλα αυτά τα χρόνια και τελικά κατέληξε αυτή την τραγικότητα mm. με την οποία κατέληξε και την τερατογένεση στην οποία υπέστη. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, δηλαδή. και λέω αν συσχεί και ελπίζω να ισχύει, έτσι, αναγεννιέται. Τουλάχιστον για εμά που έχουμε αυτή την yeah. αντίληψη. Δεν είναι υποχρεωτικό βεβαίω να την έχουν οι υπόλοιποι ούτε να το θεωρούν και καλύτερο. Απλά για μας είναι κάτι, όπως για παράδειγμα είναι για, τον, για κάποιον ας πούμε που πιστεύει στο Θεό και πιστεύει με, με πολύ αγνό τρόπο στον Θεό, θα εγκρινία. θέλει να, να δει την αναγέννηση της δικής του, το δικού του πιστεύω, έξω και πέρα από όλη αυτή τη σκουριά που έχει φορτωθεί από ένα καταστημένο που το mm -hmm. εκμεταλλεύεται, τη δική του πίστη, αγνή πίστη, εκμεταλλεύεται για προσωπικό και ιδιόφελος είτε αυτό είναι πολιτικό είτε εκκλησιαστικό είτε οδήποτε άλλο με την ίδια χαρά λέω ελπίζω ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να έχει να το δίκιο <σχεδιά> <σχεδιά> <σχεδιά> <έτσι>. <σχεδιά> καλά αυτό τώρα αυτό πρέπει να το αναλύει αυτό, ο ψυχιατρός του ας τον τώρα θα έχει δουλειά πουλάει βιβλία η κυρία νομίζω ότι βοηθά τη γυναίκα του την η γυναίκα του εμφανίζεται Εμφανι... Ναι, διευθύνει, διευθύνει μια ορχήστρα που είναι playback Δεν το ξέρω Δεν, έτσι, έχω, έτσι, πέ, έτσι καθόλου, έμαστε... δεν έχω σχέση καθόλου Είδα μια αφήση ότι εμφανίζεται Στον πάθμιτον σωστά ε, ναι, Λοιπόν σε ένα σχήμα κάποιος εκεί Κάποιος ε... εκεί μου έλεγε του χώρου ε, Τους ναι, ναι. Μου έλεγε ότι ναι λέει Ήδη είχε κάνει λέει, την διευθύνη δια ορχήστρας σε, Με playback μουσική <laughs> <laughs> Δεν ξέρω αν είναι κακή αυτό <laughs> Είναι για ομαδική ψυχανάλυση Λοιπόν, πάμε σε βελτίω ιδέα να επιστρέψουμε. Λοιπόν, αν μου επιτρέψει, εγώ θα το αφιερώσω στο τραγούδι. Δεν το είχα επιλέξει, αλλά μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και στο, θέλει... ह, στο Χασαπόπουλο και στον Αναγνωστό, όπω στο, γνωστάκι, που στο γυαλό του λέω. Τι είναι αυτό, τι πάνε, μου χαλάσε τώρα, <laughs> που τους θυμίθηκε αυτός, παιδί μου. Για το χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα. Ναι, και το τραγούδι μου <laughs> <laughs> χαλάσε. <laughs> λοιπόν, τους βγάζω αυτούς, είναι σαν να μην του είπες να τους καθόλου. Γιατί εγώ θέλω να τους αφιερώσω, γιατί, θα κάνω. μου, αφού ήταν... Με είχαν βγάλει πριν 1,5 χρόνο και μου είχαν πει κάθε εβδομάδα θα σε εδώ να μας ήσουν κάθε εβδομάδα ε, γιατί εγώ την... δεν βλέπω τηλεόραση και μπορεί να είσαι και εγώ δεν το ξέρω ε, κατάλαβες ανελειπώς <laughs> βεβαίως και δεν ξέρετε επειδή τελειώνει η χρονιά και συνήθως κάνουμε απολογισμούς και τα λοιπά με δεν μου αρέσουν αυτά δεν μ' ποτέ αυτέ τις εκπομπές που βλέπαμε τι έχει γίνει το 2012 <laughs> τι έχει γίνει μπορεί το 2012 που έχει γίνει ένα αστείο τώρα μια φορά κατά λάθο ναι. ένας από τους δελεστές της εκπομπής από τα παιδιά δηλαδή που, που, που, που τους προστηρίζουν με πήρε Σε τηλέπολο, ένα τηλέφωνο πιστεύω που κλείσανε ραντεβού να πάω και τι είχαν κάνει, είχανε κάνει, κάνει λάθος, τον γαζάκο θέλανε, τον γνωστό ναι, λόγο ναι, ναι. και πήρανε μένα ναι. Και μου είχανε κλαίσεις κανονικά και τα λοιπά, και με παίρνουν σε ένα follow-up follow και μου λέει Ξέρετε για τα σας να ποια εργατικά τι ναι. ακριβώς από μένα, ας πούμε, ναι. Ναι. Και μου έλεγε το ξέρετε, μια και είσαστε, ας πούμε, ναι. Λέω, όπα, έχετε κάνει <laughs> <καλά, laughs> <καλά, laughs> αυτό και λέει, Α, σε εμπερδέψα να μου λέει, δεν πειράζει, μεσά ένα άλλη φορά. Ναι. Οπωσδήποτε, ναι, ναι, ναι. Άλλη φορά. δεν τους λέω ναι. άλλη φορά. Ναι, Φάζει άλλη φορά, ναι. Όταν θα αλλάξει η εξουσία. Φάζει. Το 2013... <laughs> το το έχει στο μυαλό του, δε μένα, <laughs> ναι, ναι. Σε δεν είναι... Στι 32 Νοεμβρίου ακριβώς. Όχι, <laughs> πώς παραπονιέμαι, πώς έξω το πάρουμε, έτσι. <laughs> Όχι, Επειδή πράγματα που... ...και να σας πω και κάτι άλλο, εγώ είτε μέσα των εκδηλώσεων, είτε, είτε θα μεγαλεί κάποιος και πάμε και κουβεντιάζουμε και το γράψιμο που μου αρέσει που βεβαίως δεν έχω αυτή τη δυνατότητα πλέον ε, δεν έχω αυτόν τον χρόνο που θα ήθελα ας πούμε να γράφω πολύ περισσότερο. Αυτά τα δυο. Λοιπόν, ε, τα υπόλοιπα είναι εμπειρίσκαμε, ξανά και που λένε. επειδή κάνει τα πάντα για να μην πω που αφιερώνω το τραγούδι. <laughs> <απαγόρυπη>, ναι. <laughs> λοιπόν, θα το πω όμω. θα <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> μου αφήνει να τελειώσει την πρότασή μου. Λοιπόν, λέω, κάνοντας ένα μήνυαπολογισμό του 2012, mm. δικό μου, yeah. μπορώ να το κάνω, μου το επιτρέπει. Mm. Λοιπόν, ε, δεν θα πω πολλά, θα πω ε, πολύ λίγα πράγματα. Θέλω να βάλω ότι για μένα ήταν πολύ σημαντική χρονιά, ουσιαστική και ιδιαίτερη, ε, διότι ήρθα, γνώρισα κάποιους ανθρώπους που δεν θα τους είχα γνωρίσει, πιστεύω διαφορετικά, ε, μετά από μια δική σου επίσκεψη στο Λουτράκι όπου ήρθα σειρώμενη από το συντροφό μου γιατί εγώ δεν είχα καμία διάθεση να έρθω να σε ακούσω, το λέω λοιπόν, μετά γνωρίστηκα με τους ανθρώπους που ήταν στο ΕΠΑΜ στο Λουτράκι και οφείλω να πω και θέλω να το πω δημόσια ότι είναι πραγματικά από τους πιο σιαστικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ε, έχουμε, Είναι ευρε παιδί μου, άνθρωποι που με στηρίζουν, τους στηρίζω Που βρισκόμαστε, που υπάρχει ουσία, που κάνουμε πράγματα μαζί ε, Και που έτσι μου έχουν δώσει την ελπίδα ότι δεν είναι η κοινωνία μας εκεί έξω αυτή που πίστευα μέχρι πριν τους γνωρίζω και γνωρίζοντας αυτούς μόσα και άλλου και άλλου βέβαια έτσι, ότι υπάρχει ουσία, ότι υπάρχει ελπίδα και ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι σε διάφορα μετερίζια δάσκαλος, φαρμακοποιός, δημόσιος υπάλληλος, μυναίκ, ε, έτσι, ε, ε, επιχειρηματίας, ιδιώτης, πολλά ναι, πράγματα ναι, ναι. αλλά όπου είναι πραγματικοί αγνοί άνθρωποι ε, και γνώρισα με αφορμή αυτό βέβαια στη συνέχεια, γνώρισα πολλού τέτοιου ανθρώπου που δεν είναι μόνο στο Λουτάκι, στη συνέχεια ήταν στην Αθήνα, στη συνέχεια σε άλλε περιοχέ, δεν έχει σημασία. Και λέω ότι εγώ κάνω τον απολογισμό με το 2012 και το αφιέρω αυτό το τραγούδι σε όλου αυτού ε, και του ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ για αυτά που μου δίνουν στην καθημερινότητά μου. Ε, κρατάω αυτό, αυτό το, το πολύ σημαντικό. Α, άρα μπορώ να πω ότι το 2012 ήταν κομβικό για μένα σημαντικό έτος για μένα ε, προσωπικά έτσι, και για την συνέχεια μου ως από εδώ και πέρα έχω αποδειχθεί καλή υποξενήτρα δηλαδή ναι εσένα σε προσπέρασα το κατάλαβες είπα εσένα δεν, ήθελα, δεν είχα καν όρεξη να έρθω να σε ακούσω ε, με σύραν μετά πρόβλημα, δηλαδή. στη συνέχεια βέβαια και μετά κάποια στιγμή Γνώρισα και εσένα. Ναι, ναι, έχω ναι. πρόβλημα. <laughs> Αλλά έμεινα όχι για εσένα, το κατάλαβες αυτό θέλω να δω. <laughs> <laughs> <laughs> Αλλά για όλο αυτό το σύνολο των ανθρώπων που, που ήρθαμε σε επαφή εκεί και, και μοιραστήκαμε αυτές τις ιδέες, έτσι. Και παίρνω πράγματα καθημερινά. Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι εμένα μου αρέσει αυτούς, πάρα πολύ όταν έρχεται κάποιος και μου λέει, «Ρε παιδί μου, όταν σ' άκουσα ότι δεν είμαι τρελό ή τέλο πάντων, υπάρχει κι άλλος τρελ <laughs> Αυτό το πράγμα μου το έχουν πει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και λέει τελικά το τρελοκομείο ναι. Έχει πολλού τροφίμου. σω πολύ περισσότερους από τους παρέα. Οπότε είναι παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν είναι ανάγκη να αλλάξουμε και τις συνθήκες. <laughs> να του εγκλου... κλείσουμε αυτό στο τρολοκομείο και να βγούμε εμεί έξω στην κοινωνία. <laughs> Κάπω έτσι. Γι' αυτό λέω ναι, ε, το επαναλαμβάνω, για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι είναι μια καλή ευκαιρία εμείς οι <laughs> Τέληνοι <τρελή> να συναντηθούμε <laughs> την παραμονή πρώτο χρονιά στο Αυστέτη, στο ναι, αυτό, ναι. το είναι, ναι, Λοιπόν, όλες οι λεπτομέρειε για αυτή τη συνάντηση που δίνουμε θα είναι και στην ιστοσελίδα εκπομπή και στην ιστοσελίδα του επαμ επαμχαηλάς.gr ε, ώστε να ξέρετε τις λεπτομέρειες ενώ την ώρα, την, ε, τη διεύθυνση έχουμε επιβεβαία ψέντη στο θυσίο έτσι, και οτιδήποτε άλλο. Ε, λοιπόν, τα καλά σας. Τα καλά μας βεβαίως. Τα παιδιά σας. γιατί δηλαδή είναι μια μέρα που ξεχωρίζει, ένα βράδυ ξεχωρίζει. Λοιπόν, ε, ότι νομίζω ότι μπορείτε να φιλέψετε τους φίλους σας mm. Γιατί όλοι φίλοι είμαστε Σωστό. Και σας περιμένουμε με ειδικές αγάλιες Αμ, oh, πολύ ωραία πολύ. Αυτή ήταν πολύ ωραία είδηση νομίζω Πολύ μ' αρέσει που έτσι θα αλλάξουμε την πρώτο χρόνια μαζί την, Το χρόνο Αφού θα είναι ο δικό μας χρόνος, τελείωσε Μας της καπουλάρης στο τσάκ το 12 Άρα το 13 δεν μπορείτε να μας ξεχάσετε δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε εμπόδιο για καλό κάθε πράγμα τα ξέρεις πρέπει να οριμάζει ό,τι γίνεται... δεν σε σκοτώνει σε ατσαλώνει σε... α ah, bravo. <laughs> σε κάνει πιο δυνατό, να κλείσουμε εδώ αυτό το τραγούδι θα mm -hmm. ah, έχω καιρό να τα ακούσω μου αρέσει αυτό το κομμάτι πορτοκάλουγλου είναι καλό λοιπόν δεν θα πω είχα κάτι εδώ αλλά είναι δυσάρεστα δεν θα τα πω αυτά το έτος, τέλος είχα... στο βιντεάκι στο Reuters πάντως ε, ναι έχει κάνει Κάθε χρονιά το Reuters κάνει ένα βιντεάκι με τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο τη χρονιά που πέρασαν. Ναι. Ε, το, το μεγαλύτερο μέρο το έχει η Ελλάδα. Και καλά. Έτσι. Δηλαδή Ποφανώς. Είναι και άλλα συμβάντα. Ναι, βέβαια, η ναι, ναι. Συρία, είναι πολλά πράγματα μέσα. Αλλά είμαστε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό το βιντεάκι του Reuters. Οπότε οι φίλοι μπορούν να βγουν στις στι, τοσελίδες, και στις ελληνικές τοσελίδες, θα το έχουν κατεβάσει εσείς. Αν το οποίο έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο με τις διαδηλώσεις και άλλα πράγματα μέσα που έχουν ε, θα είμα... Οι πρωταγωνιστές του το κατρέπαντος θα είμαστε εμείς αυτόν είναι σίγουρο. Όχι όμως με διαδηλώσεις. Όχι. Με το παράδειγμα μας. Να... Άρα πάλι θα είμαστε το βίντεο. Α βέβαια. Δεν <laughs> <Τον> ξέρω. <laughs> Άστο το τότε. Γιατί τότε όταν θα δείξει το παράδειγμά σου πώς αλλάζει μια χώρα... Ίσως το Ρόιτας να μην βρει αρκετό... Δεν <laughs> νομίζω ότι θα γίνουμε βιντεάκι τότε. τότε δεν δεν θα, υπάρχουν, <laughs> θα υπάρχουν, θα μας αποκρίπτουν, ξέρεις, νε. σαν άλλα παραδείγματα. <laughs> Επειδή όμως την, πώς, σε αυτή την περίπτωση, mm. μάλλον αυτός που θα διαδηλώνει θα είναι ο κ. Πρετετέρης, <laughs> ε, θα πηγαίνει <laughs> το Ρόιτας, ξέρεις, γκρον Plan στο Σύνταγμα να διαδηλώνει ο Πρετετέρης, <laughs> <σταλείς> έτσι, κάτω τα νέα αφεντικά, δηλαδή ο λαός, θα ναι, ναι. λοιπόν, το κάνουν έτσι ναι. γκρον πλάν, Τζίμα, ναι. Περεντέρη, Τρέμι, Παπαδημητρίου, ε, ε, Παπα ναι, όλο αυτό το <σταλείς> αφάνιγκατέ της ελληνική δημοσιοκρατίας, δημοσιοκαρπίας, δημοσιοκρατίας, δημοσιο... <σταλείς> δημοσιο, <-κρατίας>, δημοσιο <σταλείς> αυτό, δημοσιονιστίας, μάλλον δεν έχει σημασία, τέλος πάντων αυτό το πράγμα, και θα τους έχουν πρώτο γκρον πλάν, ας πούμε, για να που θα διαδηλώνουν ενάντια στη λαϊκή εξουσία. Να το δω αυτό. Καταπληκτικά. Και εμεί θα είμαστε γύρω-γύρω στην πλατεία, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, και θα σκάμε στο γέλιο της αρκούδας. <laughs> λοιπόν, να ευχαριστήσω λίγο για τα μηνύματα και να ευχαριστήσω για την... Για το για πολλήσεις θα φωνάζω. <laughs> <laughs> Αχ, ούτε, έχει και συνθήματα. <laughs> Εντάξει. Θα μείνει αυτό, θα μείνει. Ξέρεις να το παίρνουν μετά, να τα λένε, γιατί αυτοί δεν είναι και συνηθισμένοι, για να καθίσουν τώρα να σκεφτούν και τις συνθήματα θα Και δια... ε, Όλα τα σχεδ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Εμείς είμαστε το κατεστημένο τότε. Εμφύπλε. Καταμιστικό. <laughs> <laughs> Άσε δε που άμα μετατρέψουμε το κτίριο της Βουλής σε, σε κτίριο ποιητών, Ελλήνων ποιητών από την εποχή του Πινδάρου μέχρι Μαι. τους τελευταίους ποιητές. Μαι. Είναι μια πρόταση που έχει κανένα συναγωνιστής που είναι πολύ άλλη πρόταση. Γιατί κάποιοι λένε να τους εσωπεδώσουμε να το κάνουμε αλάνα. Όχι παιδιά δεν καταστρέφουμε παιδιά. εμείς. Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Όχι, ή καλύτερα το είναι καλύτε αυτό μουσείο Ελλήνων ποιητών ωραίο, ε! Και να πηγαίνουν αυτοί απ' έξω να φωνάζουν. Να φωνάζουνε yeah. και οι ποιητές. Διακάθε τώρα. Α, τώρα αυτό... Α, λοιπόν ο Δημήτρης, ο φίλος μας ο Δημήτρης, επειδή σε ακούει, λέει: Οι μισθοί των του ΜΕΚΑ, όπως τους παρουσιάζει το περιοδικό Unfollow, «ζαλίζουν και εξηγούν κατά σημαντικό ποσοστό τη στάση τους. Το δημοσίευμα του περιοδικού εξηγεί κατά μεγάλο ποσοστό την αγάπη προς το μνημόνιο και τη στάση του καναλιού προς διάφορες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την κινηνολογία. Ε, και μας έχει εδώ πέρα τα ποσά τα ξέρουν ναι είναι το. τα έχει παρουσιάσει να πω άμεσα τα ανακλαστικά ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε αμέσως λοιπόν απλά μια παρατήρηση για τον φίλο Δημήτρη μην νομίζεις ότι τα κάνουν για ένα μισθό Mm, Άντρωπο πέφτω. <laughs> Που μπορεί να είναι παχυλός μισθός, καταλαβαίνω, να αλλά... γίνεις κάποια πολύ μεγάλα ποσά μέσα στον χρόνο. Αυτά δεν είναι τίποτα σε σχέση με τα κορδόνια <laughs> ή μ, μ, μ, μ, με, πώς θέλουν, με τα παλαμάρια με τα οποία τους έχει δέσει το σύστημα mm. στο άρμα του. Mm. Το τι σκοτάδι κρύβεται πίσω από κάθε έναν από αυτούς θα το αποκαλύψουν <laughs> όταν θα βάλουν εξωστά. Όταν αυτοί θα είναι απέξω και θα φωνάζουν. Κάπως έτσι λοιπόν θα, θα πάει. Λοιπόν, Η δουλά τους πάντως δεν χωράει τους σκελετούς τους. Θέλω να σου πω ότι εχθές έχασες, σύμφωνα με τα σχόλια των ε, ακροατών μας, μια πολύ ωραία εκπομπή για τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν την άκουσε. Εντόπιν εότησε. Α, την άκουσα. Αλλά και από... Με πέρασε τηλέφωνο και διάφοροι φίλοι που εντάξει λοιπόν... πιστέψανε κάτι, έ... κάτι έγινε. Και μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ καλή εκπομπή. Να γιατί είχαμε το φίλο μα εδώ τον Νίκο. Ωραία, το οποιος... χειρώσουμε αυτό. Να φεύγω εγώ δύο-τρει φορέ. <χει> <χει> και να έρχεται ο Νίκο ή <χει> <και> οποιοδήποτε άλλο. <χει> θα είσαι και δηλαδή σταυρδάδε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ και για τι ευχέ που μα στέλνετε. Και φυσικά ευχόμαστε και εμεί. Με υγεία, με δύναμη να πούμε καλά Χριστούγεννα... ...και όποιος θέλει να ανοίξει τα μικρόφωνα το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι. Όλοι σε αυτή oh. την εκπομπή δεν υπάρχει καθόλου... Ωχη oh, okay, θα το βγάλουμε με λοταρία. Ποιος θέλει να κάνει να εκπομπή μαζί μου, να πάει και κάτι στον Αγώνα ...και κάνει σαν <σε> το βουβαδάκι <laughs> δηλαδή που κάνει... Σε, ...σαν το βουβαδάκι α πούμε έτσι. Που κάνει κλήρωση και κάθε μέρα μια βράδυ. να σου πω την αλήθεια, ωραία από το... Από το νέο έτος να το κάνουμε μα φιλοξενούμε φιλοξενούμε να κρατεί Ή κάποιος κρατεί Ή κάποιος, εντάξει. εντάξει ναι, μπορεί να κάθονται δύο εδώ. ή τρεις μπορούμε μπορούν να καθίσουν μέσα ναι, εδώ. Εντάξει, να... Λοιπόν, λοιπόν και να γίνει μια κουβέντα έτσι που... Ναι. Α, και άλλο. <συρίζει> να γίνει και πινακοθήκη το κτίριο της Βουλής. Είναι ήδη, είναι ήδη. Άμα τους κρεμάσουμε δε κιόλας από τα, από τα, τους 300 από τους... Μουσιοφυσικής ιστορίας. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα τους βάλουμε, τους βασαμώσουμε. Φαντάσου το μημαράκι σε, πώς είναι, σαν τα γάλαματα της Τησσό. Το κατάλαβες έτσι, να σου κάνει εγώ. Α, είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή είναι τίποτα. Θα κονομήσουμε το χρήμα της Αρκούδας. Άμα δεν τον βάλουμε και σε φορμόλι το τέρας... ...και θα πηγαίνουν σε... τα παιδάκια... Ναι, είναι, τα, τα σχολεία ξέρεις να διδάσκονται ναι. την, την ιστορία τους... Ναι, ...το φαντάζεσαι χώρας. τα παιδιά των παιδιών σου να λένε στα παιδιά σου που θα είναι γονείς τότε ας πούμε. Ναι. Να λένε, ρε παπά τέτοιας κυβερνούσαν τότε. Δεν κατάλαβα τις θα δει Πλήρες απαξίως έτσι πρέπει να Αυτό είναι, έτσι. Π, προς αποφυγή. Για, γιατί η χώρα έφτασε πως λένε τώρα δημό. ρε παιδί μου πως λένε τώρα τα παιδιά ξέρεις που πηγαίνουν ξέρω εγώ σε κάποιο μουσείο δηλαδή, ναι, και λένε ρε, ρε παπα μενα οι άνθρωποι στις σπηλιές ναι. και τους θεωρούσαμε είχαν δουλούς τι φοβερά ναι. πράγματα έτσι ακριβώς θα είναι σε μια γενιά από τώρα η Ελλάδα εσείς σας παίρνανε το σπίτι mm. αν είναι δυνατόν δε, Σπουδάζετε ή δεν μπορούσατε να σπουδάσετε γιατί δεν είχατε λεφτά. Τι πράγματα τα να φτάσα, πούμε, σπουδά... <laughs> Ζούγκλα! Πήγα στο νοσοκομείο και παίρνετε τις δεξιότητα μαζί σα. και μετά δεν είχατε δουλειά. <laughs> Τι πράγματα να φτάνει, παιδί. Mm. Και το δεχόσασταν να γίνεται δύο πράγμα. Έτσι θα λένε τα παιδιά. Τώρα που λες δεν είχατε δουλειά στο <laughs> διάβαζα ένα δημοσίευμα σήμερα και έλεγε έτος απολήσεων ανεργία και μετανάστευση το 2013. Εάν νομίζω ότι πειάς μερικό το 2012, κρατηθείτε να δείτε τι θα γίνει το 2013. Γι' <Κι> <Κι> αυτό σας λέω. Δηλαδή και τα ποσοστά που λέει όπως καταλαβαίνεις είναι τρομακτικά, τα έχουμε πει εμεί έτσι. Λοιπόν. Το ενδιαφέρον βεβαίω είναι ότι εγώ ήμουν έτοιμο σήμερα να κάνω μια ανάλυση για, την, για τον απολογισμό, μάλλον για την αιτήσια έκθεση του Λεπτικού Συνεδρίου, που αποκαλύπτει πάρα πολλά για το 2011 και όχι μόνο αυτό το περίφημο που έλεγε που βγάζουν τα δελτία ειδήσεων, που λέει ότι οι οφειλές είναι στα 44 δις, ε, να δείτε δε, τι αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει για παράδειγμα mm. ότι ο προϋπο, προϋπολογισόμενος νέος δανεισμός της χώρας ήταν 65 δισεκατομμύρια και τελικά δανείστηκε 95 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Μήπως το γράφεις το χρόνοι αυτό. Όχι δεν το γραφείο, δεν μπορούμε. Στο βοηθήνο δηλαδή, Γιατί Αύριο βγαίνουμε κύρια κάποιε μέσα θα το έχετε. <συμβίσεις> ναι, ναι. Ε, στο γωνι περισσότερο με το μηχανισμό του ευρώ. Δηλαδή, mm. ξεκίνησα με αυτό ακριβώς που είπες και εσύ. Ας αφήσουμε για λίγο τον κύριο Σαμαρά ναι. να ψάχνει την ανάπτυξη ναι. στα αποκαΐδια της Ελλάδας. Ας τον κύριο Βενιζέλο να το κόμμα του. Του. Ας τον κύριο Κουβέλη να ε, τον κύριο Τσίπρα να κάνει ταξίδι στη Λατινική Αμερική και να το παίζει παράγοντος των σχέσεων mm -hmm. αλλά από και αυτό λοιπόν τον κύριο, τον κύριο Καμένο να κρατάει καραούλι στο κόμμα του Μπάσκετ μπάσκετου μην κανένας βουλευτής και την κυρία Παπαρίγα να κάνει συνέδριο για το κόμμα της τρία πουλάκια κάθεται και η Παπαρία στο ταμπούρι Λοιπόν, και σας ασχοληθώ με τα σοβαρά θέματα για να να αναλύσω το νομισματικό δηλαδή Α. τι είναι νόμισμα γιατί το ευρώ είναι έτσι και γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον Αυτό. Ελπίζω να είναι αρκετά Απλά Μαι. και κατανοητά ώστε να μπορεί να το καταλάβει όλος ο κόσμος και να καταλάβει τι, κο... τι δούλεμα του κάνουν Μαι. όλοι αυτοί που του λένε του τάσουν λαγούς με πετραχίλια εντός του ευρώ. Λοιπόν πάρτε το χρόνοι αύριο γιατί δεν θα το βρείτε μετά στο το λέω μόνο και μόνο δεν, έτσι. μόνο και μόνο για αυτό που έχεις γράψει ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα, ε, ε, ε, λύνει πάρα πολλέ απορίες ξέρεις κάτι τα λέμε και τα ξαναλέμε στην εκπομπή αλλά άνθρωποι όπως εγώ μη κοιτάς εσύ που τα έχεις σπουδάσει και τα ασχολείς μια ζωή. Αν μη νομίζετε. Είμαστε απέδευτοι. Θέλουμε το, το, να το ξαναδούμε, το σπουδές, να το, το. ξανασμελετήσουμε για να το καταλάβουμε, να το επεδώσουμε, να το, να το ναι. μάθουμε έτσι. Όχι να το παπαγαλίζουμε. Δεν θέλουμε να, να μάθουμε έναν ορισμό να το παπαγαλίζουμε. Προσπάθησα και εγώ στη μου το Η ομιλία μου, στη μου όπως στην ουσία και στο, στην παρουσία του κυρίου Κατσανέβα mm. μου κάνει την τιμή να με καλέσει και... Ναι. Ε, και πραγματικά έμαθα γιατί επικοινώνησα πριν δω βέβαια σκυρία. Αλλά με κόσμο που μίλησα, ότι ήταν ναι. πολύ σοκόσμο. Ναι. ναι. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και και να το και Εγώ ήμουν καλεσμένο. Ναι. Και όπω και το ΕΠΑΜ καλεσμένο. Ναι. Και, νομ, και νομίζω ότι πολύ καλά ανταποκριθήκαμε στην. Uh, Κάναμε. Γιατί υπήρχαν και ορισμένα πράγματα, α πούμε, κάτι παρατάγοντα από που λέγανε. Ότι γιατί να βάλουμε στο κατσανέβο. Δεν, δεν καταλάβα. Ε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ακία, σε ναι. καλούν για να μπορέσεις να πεις την άποψη σου για ένα θέμα τεράστιας σημασίας που αν μη τι άλλο εσύ το έχει σηκώσει. Και είμαστε σε ένα διάλογο έτσι. έτσι. Με ανθρώπους ε, που είμαστε, μπορεί να... Δεν πάμε έτσι, να... να παντρευτούμε ούτε να συζήσουμε ούτε τίποτα από όλα αυτά. Mm. Πάμε να κάνουμε μια δουλειά mm. για, για το καλό του τόπου. Mm. Λοιπόν. Από και ακόμα και αν διαφωνεί κάποιο σε κάποια σημεία με τον κύριο Κατσανέβα ή όχι, δεν το ξέρω, και κατάλαβα τι λοιπόν... να σα πω, δεν το κατάλαβα αυτό. Και λοιπόν, κατάλαβα. Το μόνο μα είναι να συμφωνούμε Γιατί με στο επάνω συμφωνούμε όλοι. Αυτό δεν το έχω κατατηρηθεί. Κοινού στόχου έχουμε. Α ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριο Κατσανέβα από την αρχή έχει σταθερή στάση πράγματι. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ, εγώ λέω α πούμε το γιατί δεν ήρθε για παράδειγμα ο κύριο Λαβαζάνη ενώ είχε κληθεί. Α. Και μάλιστα ήταν τόσο αξιοπρεπή ώστε δεν έστειλε κανέναν αντιπρόσωπό του. Απ' το αριστορεύουμε ενώ. Γιατί δεν ήρθε για παράδειγμα ο κύριος Αλαβάνος που εννοεί είχε κληθεί, αλλά τουλάχιστον ο κύριος αυτό, ο κύριος Αλαβάνος έστειλε κάποιον άνθρωπο της κίνησής του, ο οποίος το ποτέθηκε, ο κύριος Βεραναδάκης. Μάλιστα. Γιατί δηλαδή, μπορεί να μπορούσε σε δηλαδή κάποιο λόγο, αλλά όπως συγνώμη, λες να έστειλε κάποιον άνθρωπο. Συγγνώμη, ειδικά δηλαδή, για τον παιδιά. κύριο Λαβαζάνη, ας πούμε και το ρεύμα του, τόσο κιλα ότι ο κ. Λαφαζάνης επειδή πλέον ισορροπεί το τελευταίο διάστημα εντάξει. περίεργα να εμφανιστεί και σε συζήτηση που μιλάνε για εθνικό νόμισμα ό,τι δεν γινόταν. Λοιπόν άρα ξέ, ξέρεις όμως ε, το θέμα είναι και το, είναι θέμα και προσωπική αξιοπρέπεια όμως. Mm. Εντάξει. Είναι και θέμα προσωπική αξιοπρέπεια. Τώρα, τώρα, τώρα δεν έρθει, δεν έρθει κάποιος πρόβλημά του. Ναι. Άμα θέλει να ζει σε αυτή τη χαβούζα που αποκαλεί κόμμα πρόβλημά του. Έτσι. Δεν είναι και το θέμα μας. Το πρόβλημα είναι το ότι κάνει καλό για τον τόπο και πώ μπορεί να προχωρήσει προ τα ο ο ο Και ο κόσμο εκεί τρει έτους ήταν γεμάτο. Να, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ζητούσε, αυτό τον ένοιαζε, αυτό τον, τον πούναγε. Η δική μου τοποθέτηση ήταν ακριβώ αυτή. Ακριβώ αυτό φοβόταν και ο κ. Λαφαζάνη και οποιοδήποτε ερχόταν από εκεί, από αυτούς. Φοβόταν το εξή, ότι αν ο άλλο σου παρουσιάσει τα δεδομένα του προβλήματο, πώς εσύ απαντά, πώ κάνει γεφυρούλε. Ναι. Όπω προσπάθησε να κάνει ναι. κ. Δημαρά. Έκανε μια ομιλία, δεν ξέρω λέει, το ψάχνουμε το θέμα. Και τον κράξανε, άγρια. Και μετά παρεξήθηκε και σκοκεφή. Καλά έκανε και παρεξήθηκε. Γιατί δεν μπορεί να είσαι πολιτικός βουλευτής αυτό του τόπο. Και ανες δεν ξέρω λέει, το ψάχνουμε, είναι θέμα ειδικών. Θέμα μυαλού είναι. Και ο Φιλαντος και ο τελευταίος ένας πολίτης στο μυαλό αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπει, ζει αυτή την ιστορία. Δεν το παίζουμε πασπατού, γιατί μας έχει βγάλει άλλο κόμμα το οποίο έχει άλλε λογικέ, έλεγε ωραία παιδιά. Εντάξει, τουλάχιστον να έχουμε την παρουσία να λέμε εντάξει, δίκαιο έχει αλλά δεν μπορώ να το υιοθετήσω γιατί ξέρει, τα παίρνω από το κόμμα που με έχει βγάλει. Και με στηρίζει αυτό και χάνει σε αυτόν είμαι και βουλευτή. Τι να κάνω ρε παιδιά. Εντάξει. Βεβαίω, θα δούμε στην πορεία. Ναι. Και εγώ μια φιλική συμβουλή στον κύριο Καμένο θα δώσω να μην κοιτάει μόνο προς τα δεξιά να κοιτάει και προς τα αριστερά του ας κοιτάει προς όλες κατευθύνσεις γιατί... ναι και πίσω του και μπρος του <laughs> γιατί δύσκολα Λιότι πράγματα απλά μια μικρή πληροφορία του δώσω μη θεωρεί δεδομένους αυτούς που έχει προσλάβει εξ αριστερών για να εξορροπήσει αυτούς που έχει προσλάβει εκ δεξιών <laughs> πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλές κινήσεις υπάρχουν και προς το ΣΥΡΙΖΑ με ψηλά ποιδηματάκια mm -hmm. Φτιάχουν ο καθένας το δική του μαδούλα να πάνε να υπερμοδευτεί να γίνει συνιστόσα mm -hmm. λοιπόν εκεί ξέρετε μυρίζουν εξουσία μυρίζουν η κυβέρνηση πώς να βολέψουν τους δικούς τους τις γυναίκες, τα παιδιά τους και όλα αυτά τα πράγματα και το συνάφι τους γύρω τους και ποιος μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτόν σε αυτόν εκεί πάμε παιδιά λοιπόν εγώ το λέω στο και καμένο <laughs> <laughs> θα φτάσει να είναι μόνος του πάλι Μόνος Λοιπόν, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικής επιλογής, προβληματικό του, κανένα το <χω> Μόνος ή <η> μάνος <χω> που λέμε. <χω> Μόνος <χω> Μονόμανος. <χω> λοιπόν, <χω> ε, ε, γι' αυτό και λέω. Γι' αυτό και θα τους λέμε, όχι ανεξάρτητους Έλληνες, καμένους Έλληνες. Ναι. <χω> <χω> και μάλλον ένα, ένας καμένος Έλληνας. Αυτό λέγες και εσύ από την αρχή τους έλεγες καμένους Έλληνες και σου κάνω παρατήρηση και εγώ αμάντια. τίποτα δε, δηλαδή συνόλα μέσα. Λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε σκητάλη. είναι σίγουρα η τελευταία μας εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα ε, θα κάνουμε μια εκπομπή πριν την Πρωτοχρονιά. Mm -hmm. ε? εγώ λέω στην Πρωτοχρονιά να καλέσουμε και, ο, και τις ηγεσίες των αντιγουνιακών κομμάτων. Ναι, δεν το λες, δεν το χρόνο. Πρέπει να παρακολούθου διοργανωτές να το πούμε όσοι Να το πούμε, ναι Με δεύτερος, γιατί όχι. Με έχουμε <laughs> πρόβλημα, έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Όχι αφού είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Και για να, να δείξουμε, τι, τι, τι, mm. τι σημαίνει να σε περάνω, τι σημαίνει να τους ταχώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά όταν πρόκειται για προσωπικές για να έχεις μια έντιμη, ε, επαφή και ιδιαίτερα. Όταν και αυτοί ελπίζω να έχουν αγαθές προθέσεις ως προς το, το διακύβευμα ναι. της χώρας, κανένα πρόβλημα να είμαστε μαζί. Έτσι είμαστε μέσα. Δεν κατάμε μανιά την Μαμά αυτό μ' Είπα Είπαμε αυτές είναι οι συμπεριφορές. Ε, ε, λοιπόν, ε, ευχόμαστε μα περάσετε όλα καλά. Με δύναμη, με υγεία, με τους δικούς σα ανθρώπους, τους αγαπημένους ανθρώπους και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εσύ θα εσείς δεν αθήνατε τις σημερίες του, Γιάννου θα είσαι δηλαδή εδώ στο σπίτι σου. Δηλαδή. Εσύ στο σπίτι θα είμαι ναι. εγώ. Να Όχι, τότε που τώρα... το λέμε, δηλαδή άσε γυναικάνε. Αφήστε το εδώ θα είσαι εδώ, με, με δίνει εμένα. Με δίνει. Ναι. Εδώ γενικώ στην εδώ θα είμαι. Δεν, με, δεν πάω αλλού, στο σπίτι θα είμαι. Όταν θα επιστρέψω από καλαμάτα, χτύπα το κουδούνι, στον δρόμο Ο σου πον, θα είμαι. Ναι, ναι. Το κατάλαβε. Γι' αυτό ρωτάει. Λοιπόν, Όχι, εγώ κουδούνι. για να πω ότι θα είμαι καλαμάτα, από την Κυριακή ω την τάκη. Εσύ θα είσαι καλαμάτα. Το έχουμε πει και σε περιμέναν, καλαμάτια νύε. Λοιπόν, στην επιστρέφεια, στάση. Και θα κάνουμε μια εκφοβή πριν την πρωτοχρονιά να τα πούμε έτσι λίγο Βέβαια, είναι μια εορταστική πούμε. Μια ναι, εορταστική εδώ με κουραμπιάδες και μελαμακάρουνα Δεν ναι, θα φέρω από τη μάνα μου είναι Ε, αν τη φέρε κάτι σπιτικό εκεί πέρα να γευτούμε Και σίγουρα θα ειδωθούμε το βράδυ τη παραμονής Α, και με την ευκαιρία όποιο θέλει να είναι μαζί μας Στην εορταστική mm. Από του ακροατέ ή τους φίλους mm. Ε-mail Ναι mm στην εκπομπή αε.gr Ωραία. Ε, και θα φροντίσουμε... Που να δηλώνει την πρόθεσή, του. την πρόθεσή του. Και θα φροντίσουμε να και... θα ενημερώσουμε για... γιατί το στίδιο δεν είναι και πολύ μεγάλο... Την πρόθεσή του <laughs> δημιουε. Ναι, ε? ναι. Ωραία. Ώστε να, να... Ναι. Ώστε να το ειδοποιήσουμε να έρθει μαζί μας να κάνουμε με αυτή την... Α... ανοιχτά η ορταστική... Ναι. Εκπομπή όλοι μαζί. Ε, α, θα... ε, εκπομπή όλοι μαζί θα κάνουμε. Α, να λασάρουμε, δεν είπαμε. Ναι. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, οκ. Okay. Το email τη εκπομπή το ξέρετε. Εκπομπή ΑΕ, παπάκι τη λέει τελιακό. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Να περάσουμε καλά. Ε, με δύναμη, υγεία, αγάπη, ευτυχία και όλα τα σχετικά. Ε, εκπομπή ΑΕ θα είναι όντω. Και καλή στους... λευτεριά σε όλου μα. Και καλή λευτεριά σε όλου μα. Μπράβο, καλά το είπε. Χάρη Μποτσαρί τώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον RTFM και τι γιορτέ, να απολαύσετε ένα ωραίο πρόγραμμα.